Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε Τρίτη τη νύχτα στι 10, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ, live από τον Αλμπίντο 14. Εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα εκεί κάτω στη γη και αναμεταδίδονται από το Ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14. Είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου και με το το πλήρωμά μα το σκάφος μας, το οποίο βρίσκεται σε μία περιπέτεια, σε μία περιστροφή γύρω από τη Γη, προσπαθώντας να διαπεράσουμε το, πέπλο, το σκοτεινό πέπλο το οποίο έχουν απλώσει οι σκοτεινές δυνάμεις κατοχής της Γης γύρω από τον κόσμο και να μπορέσουμε έτσι να εκπέψουμε τις συχνοτητέ μας στον Αλμπίντο 14 και να τις αναμεταδώσει μέχρι σε εσά. Σήμερα θα κάνουμε μία ειδική εκπομπή η ειδική εκπομπή αυτή μας έχει να κάνει με τον συνεργάτη μου, πολύ καλό μου φίλο και συνταξιδιώτη μου, Δημήτρη Κούγκουλο. Ε, ήταν μια απέτηση πολλών συνταξιδιωτών μας εκεί έξω να εκπέμψουμε για τον Δημήτρη Κούγκουλο. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν, πριν από μερικά χρόνια. Ε, εκείνη η εκπομπή που είχε εκπέμφθει στις... 2 Ιουνίου του 2020 ήταν μια εκπομπή με ένα αφιέρωμα στο Δημήτρη Κούγκουλο αλλά είχε την εξής ιδιαιτερότητα όταν είχε εκπομπή τότε ε, ήταν σε δύο μέρη η εκπομπή στο πρώτο μέρος υπήρχε ε, ένα θέμα για τα Highway Patrol UFOs δηλαδή για εμπειρίες των Highway Patrolmen στην Αμερική στις μεγάλες ανοιχτές εκτάσεις των δρόμων εκεί που είχαν εμπειρίες με, περιστατικά με UFOs ένα ειδικό θέμα αυτή ήταν η, η μισή εκπομπή εκείνη και η άλλη μισή το δεύτερο μισό της εκπομπής ήταν το αφιέρωμα στο Δημήτρη Κούγκουλο εγώ όμως τότε δυστυχώς δεν τα είχα υπολογίσει σωστά τα πράγματα ε, ήταν φυσικά free οι αναμνήσεις μου ε, υπομένε έτσι σε διήγηση από τον ε, Δημήτρη Κούγκουλο και τράβηξε σε μάκρος η εκπομπή με αποτέλεσμα να είχε, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη εκπομπή σε διάρκεια που στον, το μεγαλύτερο όγκο της του, για τον Δημήτρη Κούγκουλό ήταν ε, σχεδόν τι πρωινές ώρες οπότε πάρα πολλοί ε, κόσμος που ενδιαφέρονταν να ακούσει για τον ε, Δημήτρη Κούγκουλο είτε δεν το άκουσε τελικά γιατί ήταν αργά πολύ είτε γιατί δεν πέτυχε τις επαναλήψεις, που, μερικές επαναλήψεις που έκανε ο Αλμπίντο 14. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε ε, ετοιμάσει την εκπομπή αυτή εκ νέου την έχουμε φιξάρει μαζί με την πολύτιμη βοήθεια της ε, συγκυβερνήτριάς μου που αυτή τα κάνει αυτά ε, καταφέραμε να, ε, κάπως να κάνουμε μια αναβάθμιση Ας πούμε στον ήχο της ε, εκπομπής Και ε, έχουμε κόψει το πρώτο μέρος Αυτό για το Highway Patrol UFO Και έχουμε ε, καθαρή την εκπομπή για τον Δημήτρη Κούγκουλο. Ξεκινάει κατευθείαν δηλαδή με το δεύτερο μέρος Για να φανταστείτε είναι ήδη μεγάλη ας πούμε, Μόνο το δεύτερο μέρος Φανταστείτε πόσοι ήταν μαζί με το πρώτο μέρος είναι λοιπόν μια εκπομπή με αναμνήσεις μου από τον Δημήτρη Κούγκουλο ε, ο, ο Δημήτρης Κούγκουλος ε, ήταν ένας άνθρωπος Ο οποίος ήταν κυριολεκτικά αφοσιωμένος ε, Στην εξερεύνηση του μυστηρίου της Κούφιας Γης Είχε μια θα το λέγαμε μια ευγενή έμονη ιδέα Με το ζήτημα αυτό Ήμασταν φίλοι επί 16-17 χρόνια και έχουμε κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα μαζί πολλές μελέτες, πολλές εξερευνήσεις, πολλά ταξίδια πολλές εξορμήσει, πάρα πολλές περιπέτειες και όταν λέω πάρα πολλές εννοώ πάρα πολλές δεν τις έχω οδηγήσει όλες ούτε και γίνεται να τις οδηγήσω όλε, ίσως κάποτε, ξέρω εγώ γράψω κάποιο βιβλιαράκι ας πούμε με τις εμ... αναμνήσεις μου αυτές ο Δημήτρης Κούγκλος έφυγε από τον κόσμο μας το 2010 συμπληρώνουμε δηλαδή, <συμπληρώνουμε> με συγχωρείτε Συμπληρώνουμε δηλαδή 12 χρόνια από την απόδρασή του από τον κόσμο μας. Το 2010 έφυγε ο Δημήτρης, ε, σε αυτό το χρονικό διάστημα που ήμασταν μαζί. Οι εμπειρίες μου είναι τόσες, μαζί του είναι τόσες πολλές και οι μνήμες μου τόσες πολλές, που επιλέγω έτσι χαρακτηριστικά στην εκπομπή αυτή να διηγηθώ με όλες τις λεπτομέρειες... Ε, δύο μεγάλες περιπέτειες μας. Ε, έτσι λοιπόν είναι η εκπομπή αυτή στην ουσία στη μνήμη του Δημήτρη Κούγκουλου η αφήγηση δύο, με, δύο μεγάλων περιπέτειών μας. Ε, οι αφηγήσεις αυτές είναι λίγο δύσκολες ε, από την άποψη ότι έχουν ένα μεγάλο background που έχει να κάνει με πληροφορίες, γνώσεις ε, ε, ιδιαίτερα ζητήματα που συνδέονται με τις περιπέτειες μας οπότε... Ε, για να γίνουν καλύτερα κατανοητές ε, πρέπει πάντα όποτε φυγούμε κάτι ανάλογο να εξηγώ ας πούμε και πολλά άλλα πράγματα μαζί με την περιπέτεια για να γίνει καλύτερα κατανοητή αυτό έχω κάνει και ε, στην, στις αφηγήσεις αυτές των δύο μεγάλων αυτών περιπέτειών μας φυσικά είναι δύο απλώς περιπέτειες από πάρα πολλές ε, έχω γράψει πολλά για το Δημήτρη Κούγκουλο... κυρίως σε δύο βιβλία μου... στο βιβλίο μου Κούφια Γη του 1997... και στο βιβλίο μου «Είσοδος στην Γί το 2004... είναι δύο βιβλία πολύ επιτυχημένα... αλλά πλέον εξαντλημένα εδώ και αρκετό καιρό... ελπίζουμε, κάνουμε κάποιες προσπάθειες από το αόρατο κολέγιο... να τα ας πούμε και να επανεμφανιστούν... θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Ε, συγκεκριμένα... Ιδιαίτερα μάλιστα στο δεύτερο βιβλίο μου για την κουφιαγή, στο είσοδο στην κουφιαγή, έχω ένα μεγάλο κεφάλαιο με μια συζήτησή μου με τον Δημήτρη Κούγκουλουλα που λέγεται Ο Δημήτρη Κούγκουλου και η Άουρα τη Ελλάδα. Ε, φιλοδοξώ το κεφάλαιο αυτό να υποστηρίζω ότι είναι το πιο παράξενο κεφάλαιο που έχει γραφτεί ποτέ σε ελληνικό βιβλίο. Μ' αρέσει να το λέω αυτό γιατί είναι πραγματικά όντω πάρα πολύ παράξενο όλα όσα λέγονται εκεί. Ο Δημήτρη ήταν ιδιαίτερο άνθρωπο. Εντελώ. <κοί> ε, σε μια πλήρη κατάδυση μονίμως στο μυστήριο της Κούφιας γης, και ε, είχε κάποια δυσκολία στην έκφραση, δεν ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος, ε, δεν ήταν πάντοτε έτοιμος να είναι επεξηγηματικός κλπ δεν γινόταν και πολύ καλά κατανοητός αν τον προσπαθούσε να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα σε κάποιον. Εγώ τον γνώριζα όμως πολύ καλά και γνώριζα και τα πράγματα τα οποία διαπραγματευόταν και μπορούσα ας πούμε κατά κάποιο τρόπο να κάνω έτσι και λίγο τον ερμηνευτή του ας πούμε. Αυτό έχω κάνει σε διάφορα γραπτά μου. Δεν έχει γράψει ο ίδιος ποτέ τίποτα ούτε έχει δώσει κάποια ομιλία. Εγώ τον έχω σε συζητήσεις πολλές σε παλιές αούντιο κασέτες ε, μέσα τα χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα με τον, με τον Δημήτρη είχε μια πολυτάραχη ζωή κινηματογραφική θα έλεγα και ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή εγώ που τα, ο μόνος που μπορεί να το κάνει δυστυχώς είμαι εγώ ε, να μπορέσω ας πούμε πάντων να διηγηθώ όλη την ιστορία του, του Δημήτρη Κούκλου σήμερα θα εκπέμψουμε λοιπόν αυτή την παλαιότερη εκπομπή Φιξαρισμένη εκ νέου του, ε, Της 2 Ιουνίου του 2020 Κλείνουμε 12 χρόνια λοιπόν από τότε που έφυγε ο Δημήτρης Κούγκλος Του άρεσε ο αριθμός 12 Ήταν ο ίδιος εξαιρετικά ε, αριθμός οφιστής Και έτσι θα παρακολουθήσουμε λοιπόν αυτή την παλαιότερη εκπομπή Στη μνήμη του Δημήτρη Κούγκουλου, σήμερα τη νύχτα είναι ο μυστικός διαστημικός σταθμό, είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και μαζί με την συγκυβενήτριά μου σας προσφέρουμε αυτήν την εκπομπή αφιέρωμα στη μνήμη του Δημήτρη Κούγκουλου. Μ' ακούει κανένας εκεί έξω. Είναι δύσκολες αυτές οι διηγήσει ε, για πολλούς λόγους και γι' αυτό και δεν τις συνηθίζω. Ε, πρώτον, ο Δημήτρης Κούκλος ήταν ένας πάρα πολύ κεντρικός άνθρωπος, ε, πάρα πολύ ιδιαίτερος. Ήταν ένας από τους πιο ιδιαίτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Και, ε, άρα οτιδήποτε σχετικά με αυτόν χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη κεντρικότητα και ιδιαιτερότητα, την οποία δυσκολεύεσε να μεταφράσει. οι αυτέ αφορούν συγκεκριμένα μέρη τα οποία ε, δεν θα ήθελα να ε, μιλήσω συγκεκριμένα για αυτά για πολλούς λόγους ε, και το τρίτο μεγάλο πρόβλημα που έχουν αυτά τα πράγματα είναι ότι πολλές φορές για να παρακολουθήσει κανείς την ιδιαιτερότητα των, ε, πολλών από αυτών των περιπητιών ή των περιστατικών ή των καταστάσεων θα πρέπει ταυτόχρονα να έχει μια, ένα background, μια παιδεία δηλαδή που σχετίζεται με τα πράγματα που θα ακούγονταν μέσα σε μια διηγήση, την οποία πρέπει να την εξέσεις και αυτήν. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, οι διηγήσεις να κρατάνε σε μάκρος για να εξηγήσεις ε, καταστάσεις και πράγματα. Θα επιχειρήσω παραλαστά, όσο πιο συμπυκνωμένα μπορώ. Ε, θα ήθελα να σα διηγηθώ δύο ιστορίες ε, μαζί με τον ε, Δημήτρη Κούγκουλο σήμερα τη μύχτα. Για να επικαλεστώ έτσι την μνήμη του σαν ένα μικρό αφηγηματικό μνημόσυνο της ε, χαμένης φιλίας μας. Ε, για αυτόν τον πολύ πολύ ιδιαίτερο εξερευνητή, περιηγητή και γνωσιολόγο πολύ ιδιαίτερων μυστικών ζητημάτων. Ε, Διάλεξα να σας πω δύο ιστορίες σήμερα τη μίχτα, οι οποίες ε, έχουν, ε, οι τόποι στις οποίες διαδραματίζονται, είναι ε, γειτονικοί, αυτό που πούμε έτσι. Είναι και οι δύο βέβαια Βουνά ε, είναι περιστατικά που γίνονται σε, σε Βουνά ε, που ήταν και πάνε καθενό αγαπημένος μας τόπος εξερευνηση, έχοντα εξερευνήσει, όπως σα είπα, τα περισσότερα από τα ιδιαίτερα ή ακόμη και μυστικά μέρη της Ελλάδος που μας ενδιέφεραν. Ε, ο Δημήτρης Στοκούγκλος έκανε πολύ περισσότερες εξερευνήσεις επίσης και μόνος του γιατί ήταν σε συνεχή κίνηση δεν ήθελε να κάθεται σε ένα μέρος ήταν ένα τύπος που ήταν σαν ομάδα, πούμε, συνεχώς μετακινούνταν δεν, ήθελε, δεν μπορούσε να καθίσει ε, πολύ σε ένα μέρος ε, ήταν ένα είδο ψυχολογικού ζητήματο, δεν ξέρω. Είναι. Δεν μπορούσε να, να καθίσει πολλέ μέρε κάπου, εκτό αν πρόκειτο για ένα σπιτάκι που κάποια στιγμή είχε στο ε, ζεμενό. Το ζεμενό είναι λίγο πιο φάρα από την Αράχοβα στο Παναγασό. Ε, οπότε ήταν πάντα ονδεράν ο Δημήτρη, και δεν έβρισκε συχνά εμένα ή άλλου έναν ή δύο κοινού μα φίλου με του οποίου κάναμε. Είτε οι δυο μας, είτε με άλλου κοινού φίλου, δύο, ε, τι εξερευνήσει αυτέ. Και πολλέ φορέ τι έκανε μόνο του. Ε, αλλά σύντομα, όταν επέστρεφε, μα ενημέρωνε, εμένα, ιδιαίτερα, για όλη την εξερεύνηση που είχε κάνει μόνο του και πολλέ φορέ επιστρέφαμε μαζί στην προηγούμενη μοναχική του εξερεύνηση για να μου δείξει τα πράγματα τα οποία είχε ανακαλύψει και το ανάποδο, βέβαια, και, να του, και όταν εγώ εξαιρεμούσα χωρίς αυτόν, ξαναπηγαίναμε στα μέρη για να του δείξω εγώ τις ανακαλύψεις μου. Ε, μιλάμε για περιπέτειες οι οποίες είναι πολλών χρόνων, δηλαδή σε ξεπερνούν την δεκαετία, δεκαπενταετία και μια μέρα είμαστε με τον Δημήτρη και μου εξέτει μια ανακάλυψη την οποία έχει κάνει για την οποία για το φόντο της οποίας γνώριζα και εγώ πάρα πολλέ λεπτομέρειε και για να γίνει καλύτερα κατανοητό, πρέπει να σας πω δύο λόγια πρώτα για αυτό το φόντο. Ε, ο Δημήτρης συγχυρίζονταν ότι ανακάλυψε την αίσουσα τη υπογραφής, όπως ονομάζεται, ε, ε, κάπου πάνω σε μια κορυφή της, του όρους Γκιώνα. Το όρος Γκιώνα βρίσκεται λίγο πιο εδώ από τον είναι δηλαδή έχει αν στεκόμαστε ας πούμε στην Κιώνα είναι ανατολικά της ο Παρνασσός δυτικά της είναι τα βαρδούσια όροι βόρεια προς αυτήν είναι η Ήτη και η Κιώνα αποτελεί μάλιστα και την νότια κατάληξη, ίσως την νοτιότερη κατάληξη της Ρωσσιάς της που πηγαίνει τόσο κάτω ε, είναι το ψηλότερο όρος νοτίος του Ολύμπου, η Γκιώνα. Και η ψηλότερη κορυφή της είναι, αν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 2.500 μέτρα και ονομάζεται Πυραμίδα. Λοιπόν, κάπου λοιπόν σε ένα σημείο έχει διάφορε κορυφές η Γκιώνα. Κάπου λοιπόν σε κάποια από τις κορυφές της Γκιώνας, ο Δημήτρης μου ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε την έσοση τη υπογραφή, ότι εντόπισε. Εκεί με υπολογισμού του, α πούμε, ότι βρίσκεται η αίθουσα τη υπογραφή. Ε, τώρα, ποια είναι αυτή η αίθουσα τη υπογραφή. Λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία. Είναι και ένα κομμάτι από τη ζωή του Δημήτρη Κούγκουλου, γι' αυτό και θέλω να την πω. Είναι, συνδυάζει δηλαδή, τη δική μα περιπέτεια με ένα κομμάτι από ένα περιστατικό τη ζωή του, α πούμε. Και μια πολύ παράξευη βιβλιογραφία αυτό ο άνθρωπο. Λοιπόν, ε, η αίθουσα τη υπογραφή ε, είναι μια αίθουσα που ονομάζεται έτσι, η οποία βρίσκεται στο Βατικανό. Ε, Τώρα υπάρχει μια μεγάλη ιστορία πίσω από όλα αυτά θα προσπαθήσω να την πω με δύο λόγια ε, στο Βατικανό γύρω στο 1500 κάτι ας πούμε 1505 με 1515 ε, κατασκευάζεται ένας ε, όροφος σε ένα από τα παλάτια του Βατικανού στο οποίο μάλιστα στους κάτω ρόφους κατοικούσε ο, ε, ο, ε, ο Πάπας ο οποίο καταγόταν από τους βοργίε ε, την οικογένεια των Βοργίων ε, Ήτανε παραγγελία να κατασκευαστούν αυτές οι αίθουσες, αυτός ο όροφο από τον Πάπα Ιούλιο τον Δεύτερο και να διακοσμηθούν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. για αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο διακόσμησης αυτών των αίθουσών, ο Ιούλιος ο Δεύτερος του Πάπας προσέλαβε τον μεγάλο ζωγράφο Ραφαήλ και, κατασκευ... και κατασκευάστηκαν τέσσερι αίθουσες ε... Οι... Έχουνε μείνει να λέγονται η αίθουσα του Κωνσταντίνου, η αίθουσα του Ηλιοδόρου, η αίθουσα της Πυρκαγιάς το Μπόργκο και η αίθουσα της Υπογραφής. Λίγο πολύ, εσείς που ασχολείστε ας πούμε έτσι με αυτά τα πράγματα, γνωρίζετε την αίθουσα της Υπογραφής χωρίς να την γνωρίζετε. Και σας πω ακριβώ γιατί. Η αίθουσα της Υπογραφής που ονομάζεται έτσι επειδή εκεί Α, από εκείνη τη στιγμή και μετά, αλλά και λίγο πιο πριν, πριν διαμορφωθεί ο αντίστοιχος ο χώρος αυτός, αλλά και από εκεί και μετά και μέχρι σήμερα, είναι η αίθουσα στην οποία έχουν υπογραφεί όλα τα διατάγματα και οτιδήποτε σημαντικό γενικός υπογράφει ο Πάπας. Ε, λαμβάνει χώρα σε αυτή την αίθουσα τη υπογραφή, που στα ιταλικά ονομάζεται «Stanza della Signatura». Η αίθουσα τη υπογραφή. Η... Εκεί μάλιστα στην αίθος της υπογραφής βρίσκεται και η παπική Βιβλιοθήκη. Δηλαδή δεν είναι οι λεγόμενε βιβλιοθήκες του Βατικανού που λέμε οι υπόγειες και τα λοιπά, οι μυστικές Είναι η προσωπική βιβλιοθήκη του ΠΑΠΑ, την οποία κληροδοτεί στον επόμενο. Ε, βρίσκεται επίσης στην αίθος της υπογραφής. Είναι μία λοιπόν από τι τέσσερι αίθος που έχει κατασκευάσει και σε συνεργασία με αρχιτέκτονες και αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά έχει δωγραφήσει δηλαδή τοιχογραφίες και τους το κετρούλους, τα βάνια τα πάντα, τα τα πάντα ο Ραφαήλ yeah. ε, σε συνεργασία βέβαια δηλαδή, με το συνεργείο του με τους συνεργάτες του α πούμε που χρησιμοποιούν η αίθουσα λοιπόν αυτή ε, είναι από εκεί από αυτή την αίθουσα, από ένα τείχο τη αίθουσας αυτή που ε, προέρχεται ο πίνακα του Ραφαήλ που είναι γνωστός με πολλά ονόματα α, Αλλά το πιο γνωστό από αυτά είναι η σχολή των ασυνών Δηλαδή είναι αυτό ο πίνακα που έχετε δει Που είναι α, η φιλόσοφοι όλοι μαζεμένοι στην αρχαία Αθήνα Και σε πρώτο πλάνο δείχνει τον πλάτονα με τον Αριστοτέλη Να βαδίζουν προς το μέρος του θεατή Ο Πλάτωνας να δείχνει με το δάχτυλο του προς τα πάνω Και ο Αριστοτέλης να δείχνει με το χέρι του προς τα κάτω στη διαφωνία τους, α το πούμε έτσι όπως φαίνεται να υπάρχει στον διαλεκτική διαφωνία βέβαια, στον ε, πίνακα, στον τοιχογραφία. Ή που είναι με μεγάλος τοίχος τη αίσουσας της υπογραφής. Εκεί είναι μαζεμένοι όλοι οι φιλόσοφοι, τους οποίους έχει εγγραφήσει ο Ραφαήλ, ε, όλοι οι φιλόσοφοι της ελληνικής αρχαιότητας. Δηλαδή, ανάμεσά τους είναι ο Σοκράτης, ο Επίκουρος, ο Ζήνονας, πολλά ονόματα, είναι που άμα δείτε όλη την τυχογραφία είναι πολλοί αυτοί οι φιλόσοφοι ε, ανάμεσά του βρίσκεται και ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ενδιαφέρον και μαζί με τους φιλοσόφους δηλαδή κάπου εμφανίζεται και ο Αλέξανδρος ε, στον πίνακα αυτόν και απέναντι τώρα από αυτό τον πίνακα, από, αυτό το, από αυτή την τυχογραφία τη μεγάλη στον άλλο τοίχο ε, υπάρχει η... Ξέχασα να σας πω ότι Τον ονομάζουμε Αυτή τη τυχογραφία στην οποία αναφέρθηκα Η Σχολή των Αθηνών Αλλά ο Ραφαΐ Του έχει δώσει έναν άλλο τίτλο Τον οποίο κάπου έχει σημειώσει τη τυχογραφία Ο τίτλος αυτό στα λατινικά είναι CAUSARUM COGNITIO Που σημαίνει Θα το λέγαμε στα ελληνικά Αιτίες γνωρίζε Δηλαδή να γνωρίζεις τις αιτίε. Έτσι λέγεται. Η τυχογραφία αυτή ε, σύμφωνα με τον τίτλο που τους έχει δώσει ο Ραφαήλ. Λοιπόν, ε, να, πω, για να πω και μέρα άλλα το μέρα που δεν τη γνωρίζει πολλοίς κόσμο, ε, Ο στην τυχογραφία αυτή είναι ο, ο Πλάτωνας κρατάει στο χέρι του ένα βιβλίο το οποίο είναι ο τίμιο. Και ο Αριστοτέλης κρατάει επίση ένα βιβλίο το, το οποίο είναι τα ηθικά νοικομάχια. Λοιπόν, ε, σε έναν άλλο τοίχο των πάντων υπάρχει το, η έριδα για τη Θεία Ευχαριστία όπως το λέγεται που είναι των ένα θεολογικό ζήτημα το οποίο απεικονίζεται από τον Ραφαήλ που έχει να κάνει με την μετουσίωση ε, δηλαδή ε, αυτό το ότι ε, το απλό κρασί και το ε, ψωμί της Θείας Ευχαριστίας μετουσιώνονται στο ε, αίμα και στη σάρκα του Θεού και ο Ρέκτης αυτής της Θείας Ευχαριστίας μετουσιώνει το πνεύμα του και τελικά όλη την οντοτητά του και προετοιμάζεται έτσι για την Βασιλεία των ουρανών. Αυτό το πράγμα που είναι μια μυστικιστική χριστιανική διδασκαλία. Ονομάζει τον Τίτλο ας πούμε, θα το, κάποιος θέλει να το μελετήσει, θα πρέπει να το ψάξει με τον Τίτλο «Μετουσίωση». Και το οποίο ενδιέφερε σαν ζήτημα πάρα πολύ τον Δημητρικό Γκουλό και σε σχέση με άλλα μυστικιστικά πράγματα που σχετίζονταν με τη μελέτη της κουφιαδής και τις ιδιότητες ε, διαφόρων υπόγειων τόπων. Λοιπόν, ενδιαφέρον τώρα έχει ότι... Η, και θα σας πω τώρα για μια συγκεκριμένη τυχογραφία στην την οποία δεν αναφέρθηκα ακόμα ε, που ήταν ας πούμε το επίκεντρο του ενδιαφέροντο εκεί στην αίθουσα της υπογραφή. θέλω μόνο να αναφέρω ότι στα Ιταλικά... Σταντζα είναι η αίθουσα. Ο χώρο, το δωμάτιο, το μεγάλο, η αίθουσα. Και έτσι λοιπόν είναι σταντζα ντελασιγκνατούρα. Ταυτόχρονα όμως, ε, σε πολλές γλώσσες και, και στα αγγλικά, σταντζα σημαίνει την στροφή των ποίημάτων. Δηλαδή, στα ποήματα οι στροφέ ονομάζονται σταντζες. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό όταν το πρωτοσυνάντησα αυτό, αυτή τη λέξη σημάμαι στην πολύ νεαρή μου ηλικία ε, ήταν αναφορές το βιβλίο του Τζιάν, το οποίο υποτίθεται ότι είχε στην κατοχή της η Μαντάμ Μπλαβάτσκι που ήδησε τη Θεσοφική Εταιρεία το οποίο ήταν ένα αρχαίο κείμενο ε, αυτό το θερλυκό βιβλίο το βιβλίο του Τζιάνου και ε, ε, παρουσίαζαν α πούμε αποσπάσματα οι Θεσοφιστές από το βιβλίο του Τζιάν, μέσω της Μπλαβάτ που λεγόταν η στάντζα των Τζιάννι. Πρώτη φορά συνάντησα αυτή τη λέξη. Πολύ νεαρό όταν είχα πρωτοδιαβάσει για το βιβλίο του Τζιάννι. Για κάποιο λόγο πάντα αναφέρονταν οι στάντζε του, του Τζιάννι. Τέλο πάντων, αυτό είναι σε μια ε, παλαιότερη χρήση ε, ποιητικών όρων ε, σε διάφορε γλώσσε όπω τα αγγλικά, τα ιταλικά, τα γαλλικά κλπ. τα στα αγγλικά, όπου έτσι ονομάζεται η στροφή, η ποιητική στροφή. Δηλαδή. Ε, η μαζεμένη στίχη, η οποία μετά από αυτού έχει ένα κενό, και είναι η επόμενη στάντρα, η επόμενη στροφή του ποίηματος Ταυτόχρονα λοιπόν, ο τίτλος που έχει η, η αίθουσα είναι η στάντρα η αίθουσα τη υπογραφής Αλλά ταυτόχρονα είναι η ποιητική στροφή τη υπογραφής Έχει ενδιαφέρον αυτό και θα καταλάβετε ακριβώ γιατί. Ε, τώρα. την ευρύτερη μυστική παράδοση, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν κωδικέ ιστορίες, υπάρχουν κωδικοποιημένα βιβλία. Σας έρχεται ίσως στο νου τα βιβλία των αρχημιστών Και επίσης υπάρχουν κωδικοποιημένες μουσικές, κωδικοποιημένα ποιήματα, κωδικοποιημένα τραγούδια κλπ. Δηλαδή, η μυστικιστική, ας την πούμε έτσι, κωδικοποίηση, ας την πούμε έτσι, ε, γίνεται με όλους τους τρόπους σε όλα τα μέσα έκφρασης και δεν είναι πολύ γνωστό σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έστω έχουν λίγο ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα ότι ένας από τους τρόπους έκφρασης αυτούς είναι και η αρχιτεκτονική και, και η διακόσμηση επίσης γι' αυτό και υπάρχει η παράδοση ότι υπάρχουν διάφοροι συγκεκριμένοι ναοί οι οποίοι είναι βιβλία Δηλαδή διηγούνται μια ιστορία ή περιέχουν μυστικά στην αρχιτεκτονική τους ή στη διακόσμησή του, στις στοιχογραφίες τους ή στο πώς είναι φτιαγμένοι. Και ότι αν ένας άνθρωπος μπορεί, έχει τον τρόπο, έχει τη γνώση να μπει σε ένα τέτοιο ναό καταλαβαίνει πράγματα του εκπέμπονται δηλαδή μηνύματα και γνώσει και πράγματα μυστικά, μυστικιστικά τα οποία ο... Οι συνηθισμένοι καθημερινοί άνθρωποι που μπαίνουν στον ναό αυτό ούτε που τα υποψιάζονται ότι υπάρχουν μέσα στον ναό. Και, οπότε εδώ έχουμε λοιπόν την στάντζα ντελασιγκνατούρα, δηλαδή την στροφή του μυστικού ποιοίματο τη υπογραφή που, που, που είναι κωδικοποιημένο ο χώρο αυτό εκεί στο Βατικανό. Εκεί λοιπόν επισκέφτηκε στο Βατικανό την αίθουσα αυτή κάποτε ο Δημήτρη Κούγκουλος το πάτομα έχει ένα σχέδιο το οποίο είναι κάποιοι ε, ειδικά τοποθετημένοι κύκλοι, ε, ένα τετράγωνο που η κάθε γωνία του είναι ένας κύκλος, μέσα στο τετράγωνο υπάρχει ένας άλλος κύκλος ομόκεντρος, ομόκεντρικύκλοι και τετράγωνα και λοιπά και κάνουν ένα σχέδιο. Αυτό το σχέδιο το έχουμε συναντήσει σε πολλές άλλες φάσεις ε, και έχει να κάνει με την κατάδειξη ας πούμε τη επαφή μεταξύ κόσμων. Α το πω έτσι. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να σας κουράσω τώρα με λεπτομέρειες, α, α, ότι είναι σύμβολα που έχουν να κάνουν, κατά την άποψή μου και όχι μόνο, με παράλληλους κόσμους. Τώρα το κόσμο όπως το καταλαβαίνει κανείς, σε θέλει συζήτηση. Ε, θέλει μελέτη λοιπόν το δάπεδο, όπως επίσης και ο Θόλος, ο οποίος είναι επίσης διακοδημένος από τις ε, από τον Ραφαήλ. Είπαμε ότι είναι μία από τις τέσσερις έθωσες των ορόφων αυτών, ζούσε. Ο Πάπας Ιούλιος ο Δεύτερος και πολλοί Πάπε μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται. Εκεί λοιπόν έκανε τους υπολογισμούς του ο Δημήτρης, πήγαινε εκεί πέρα, μετρούσε τους κύκλους αυτούς με μέτρο. Ήταν δηλαδή τουρίστας, έτσι, επισκέπτης ας πούμε της έθρας της υπογραφής. Είναι επισκέπτης με τις έθρας αυτές επειδή έχουν τα καλλιτεχνήματα του Ραφαήλ, είναι σαν μουσείο ας πούμε και μπορείτε να τι επισκεφτεί για λίγες ώρες, ώρες ημέρα. Και ο Δημήτρης ήταν εκεί πέρα με το μέτρο, με το μολυβάκι του, με τα στάτου, μετρούσε, σημείωνε, μετρούσε, σημείωνε, υπολόγιζε κτλ. Εντόπιζε διάφορα συγκεκριμένε γωνίες τη αίθουσα, συγκεκριμένα σημάδια στους τοίχους, συγκεκριμένα σημεία των τοιχογραφιών κλπ. Κλ. Και κάνοντας όλη αυτή τη δραστηριότητα, η οποία του διαρκούσε μέρες, δηλαδή πήγαινε και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα, και κάθε στιγμή το με ότι τι κάνει αυτό εδώ, α πούμε, και έρχεται και σημειώνει και μετράει με μέτρα και κάνει κλπ. Και, και έπεσε στην αντίληψη ενό Καρδινάλιου. Ο οποίο καρδινάλιος προφανώ ε, του φρίξανε ότι ξέρει, είναι κάποιο εδώ και μελετάει κάτι κλπ. Του είπαν σε ποια σημεία ε, πιο πολύ τον βλέπανε πούμε, να κάνει διάφορα πράγματα. Και κάθε στιγμή ο καρδινάλιος αυτό επισκέφθηκε την αίθουσα για να δει το Δημήτρη τι κάνει και προφανώς του τράβηξε την προσοχή γιατί τα σημεία τα οποία βρισκόταν ήταν σημεία τα οποία ήξερε ο Καρδινάλιος ότι έχουν μυστικιστική σημασία και θέλοντας λοιπόν να μάζει για τη μελέτη που έκανε εκείνη τη στιγμή ας πούμε ήρθε λοιπόν και το πλησίασε ο Καρδινάλιος ο οποίος ε, ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Καρδινάλιος τελικά ήταν ο Καρδινάλιος Ντιμπέρτο Αγουστόνι Αυτά γίνονται, α πούμε, μέσα στη δεκαετία του... αρχές, μάλλον, δεκαετία του 90, μέσα δεκατίας του 90. Ε, τότε Πάπας ήταν ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος. Ο καρδινάλιος αυτός, ο Αγκουστόνη, ήταν ένας από τους πολύ στενούς συνεργάτες του Πάπα. Και αυτός, λοιπόν, πήγε και βρήκε τον Δημήτρη Κούγκουλο την ώρα που μετρούσε στην ένθρα της υπογραφής. Λοιπόν, η τυχογραφία η οποία ενδιαφέρει περισσότερο τον Δημήτρη ήταν η τοιχογραφία της πήγησης που ονομάζεται και ο Παρνασός υπάρχει μια μεγάλη τοιχογραφία που βρίσκεται αριστερά της σχολής των Αθηνών τον άλλο τοίχο που λέγεται ο Παρνασός και εκεί απεικονίζεται το όρος Παρνασός του Δελφούς η Δελφή δηλαδή το σημείο δηλαδή των Δελφών εκεί Υποτίθεται ότι είναι, όπου βρίσκεται ένα πλήθος ε, θεοτήτων και ποιητών επάνω στον Πανασό. Ε, στα κορυφή, α το πούμε έτσι, του Πανασού είναι συμβολικό αυτό. Ε, στο επίκεντρο, στο πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Απόλλωνας ο οποίος κάθεται σε ένα βράχο πάνω από μια πηγή που ρέει και κρατάει στα χέρια του μια λίρα, η οποία είναι λίρα τη εποχή, με συνονική, με δοξάρι και όχι η Άρπα αρχαιοελληνική, ε, και γύρω του βρίσκονται όρθιες, καθώς θα το σκάσετε, οι εννέα μουσε. Και αριστερά και δεξιά του υψώματος, πούμε, του βουνού, που είναι έτσι κάπως πιο μικρό και αυτοί είναι ψαγίγαντες πάνω του όλοι, ε, βρίσκονται ποιητέ. είτε 18 στο σύνολο ποιητέ, εκ των οποίων οι... κάποιοι από αυτούς είναι αρχαίοι... Τη τηλεπικοινωνία τη έπεσε μας γραμμή αλλά επιστρέφουμε αμέσως για να συνεχίσω την πήγησή μου η φάση λοιπόν που έλεγα, είναι η στιγμή στην οποία έρχεται σε επαφή με τον Δημήτρη τον Κούγκουλο ο, ε, ε, ο καρδινάλιος ο ε, καρδινάλιος Αγκουστόνη για να τον ρωτήσει τι είναι αυτό που μελετάει εκεί. Όπως είπα μελετούσε τον Παρνασό, έτσι λέγεται, ή η Ποίηση. Έτσι λέγεται αυτή η ετσι λεγεται αυτη η τοιχογραφια του Ραφαέλ Και εκεί λοιπόν υπάρχουν ο Απόλλωνας, όπως σα είπα, οι Μούσες και οι Ποιητές. Ε, ποιητές της Μεσαιωνικής Περιόδου ε, και της εποχής εκείνης, εδώ μιλάμε τώρα πλέον για την Αναγέννηση, και Ποιητές Αρχαίοι. Ανάμεσά τους μάλιστα στη βάση περίπου είναι και η Σαπφό που δεν το περίμενε κανείς να είναι στη στην τυχογραφία, στην αίθουσα του, ε, του Βατικανού αυτή. Παρόλα αυτά. Και έτσι λοιπόν η... βρίσκεται βέβαια και ο Δάντης ας πούμε ξέρω εγώ και ανάμεσά τους ας πούμε έτσι και αρχαιότεροι ποιητές. Και είναι ο λεγόμενος Παρνασό ναι, Είναι δηλαδή αυτός ο πίνακα του Ραφαέλ από την αίθουσα της υπογραφή. Είναι και από εκεί κατάγεται, από αυτή την πεποίθηση περί Παρνασσού, κατάγεται και αυτό που ίσως έχετε ακούσει σαν σχολή ποιήσης ή σαν ένα ρεύμα της ρομαντικής σχολής του 18ου και 19ου αιώνα όπως εξελίχθηκε αργότερα, τους παρνασιστές. Ε, και το, ο Παρνασσός θεωρούνται, α πούμε τα ύψη της ποιήσης. Η έμπνευση ή οι άνθρωποι οι οποίοι... Είναι μια ιστορία τώρα αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε επαφή με τον Παρνασσό. Ε, ο Παρνασσός νοούμενος σαν ένα αφηρημένο πεδίο. Όχι το όρος Παρνασσός όπου μπορεί να πάσαν σαν Ριβάτης. Αλλά σε ένα άλλο πεδίο πνευματικό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, στο, στην τυχογραφή αυτή βρισκόντουσαν κάποια κωδικά σημάδια. Η, η... Η τυχογραφία αυτή έχει από κάτω τις όλες αυτές τις τυχογραφίες. Να σας πω ότι γύρω από τις τυχογραφίες αυτές υπάρχουν τεράστιες αψίδες. Οι αψίδες αυτές είναι γεμάτες σβάστικες αρχαιολημικές. Και γύρω από τη Σχολή των Αθηνών και γύρω από, τις άλλες τρεις, από τους άλλους τρει τύχους των τυχογραφιών και γύρω από, την, από τον Παρνασό. Η αψίδα πάνε διακορισμένη με σβάστικες αρχαιολημικές, συνδεδεμένες μεταξύ τους, αλλά με ανδροστή. Και... Επίσης υπάρχουν κάποια τετράγωνα πλαίσια τα οποία βρίσκονται κάτω από το διχογραφείο που και εκεί έχει παραστάσεις. Και εκεί λοιπόν εντόπισε διάφορα πράγματα και πάνω στο διχογραφία και σε διάφορα άλλα σημεία της διχογραφίας ο Δημήτρη αυτά που έψαχνε. Σε συνδυασμό με το Πάτωμα και με τον Θόλο. Στον Θόλο τώρα ε, μου είχε πει όταν μου το, το πρωτοσυζητήσαμε τον Θόλο είχε βρει την... Ε, Έναν, έναν, όπως τον ονομάζουμε κωδικά, έναν ηλιακό χάρτη. Τώρα αυτό θέλει μια μεγάλη συζήτηση για να, να εξηγήσει ικανοποιητικά. Θα, μπορέσω, θα προσπαθήσω να το πω με, με μερικές ατάκες απλώς. Ε, σε εξερευνήσεις μας α, άλλου τύπου, σε άλλες φάσεις, σε διάφορους λόφους, τούμπες, βουνά, το έχω συναντήσει εγώ και στο εξωτερικό, στη Σκωτία, στην Ισλανδία ε, και σε άλλα μέρη, υπάρχουν πολλές φορές κάποιες στήλε, συνήθως πέτρες ή τσι με που βρίσκονται επάνω σε ψηλά μέρη. Αυτές οι στήλε συνήθως όχι πάντα, πολλές είναι και την αρχαιότητα, ε, συνήθως όχι πάντα, στείνονται εκεί από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Πάνω σε αυτές τις στίλες, θυμάμαι τώρα ας πούμε χαρακτηριστικά μια στήλη την οποία την έχουν αφαιρέσει από τότε που την που πρωτοσυζήτησα για την ε, πήγανε και την κόψανε στο Χορήγη, στο Κιλκής, εκείνη την παράξενη ε, τούμπα που την ονομάζουμε και ένανικό κάστο, κάποιος, παραπέμπω κάποιο τα γραπτά μου τώρα για να μην κάνω την χαλιμά και λέω ιστορίες μέσα στις ιστορίες. Ε, βρισκόταν μια τέτοια στήλη και μια ίδια μάλιστα εντόπισα στο Arthur Σίτ το λεγόμενο στο θρόνο του Arthur όπως λέγεται έξω από το Εδιβούργο ίδια ακριβώς επάνω της ε, είχε έναν ε, δίσκο αντίστοιχο δίσκο έχουμε βρει και σάρες τέτοιες στήλες, ε, μεταλλικό στον οποίο, στον οποίο έχει έναν ήλιο ακτινοτό δηλαδή έναν κύκλο στη μέση του δίσκου και ακτίνες ο κύκλος αυτός, το κέντρο του ηλίου αυτού του ηλιακού χάρτη όπως τον ονομάζουμε ε, είναι μια εφαρμογή μιας ε, όχι πολύ γνωστής φάσης ίσως ακούτε πρώτη, το ακούτε πρώτη φορά από μένα τώρα αυτού που ονομάζουμε υψηλή γεωγραφία ε, η οποία είναι πολύ μεγάλο δίτημα και πολύ αποκαλυπτικό πάρα πολύ αποκαλυπτικό χρησιμοποιείται ε, originally και στην γεωπολιτική μάλιστα είναι από, τις, ε, από τα συστήματα θέαση χαρτών και του κόσμου, κατά επέκταση, που έχει επηρεάσει πολύ και την γεωπολιτική θέαση του κόσμου. αρχίζει γενομένης από τον Σερ Χάρφορντ Μακίντερ με το Χάρτλαντ και τον Καρλ Χάουσχόφερ, που ίδρυσε το Ινστιτούτο Γεωπολιτική στην Γερμανία προπολεμικά και ήταν και δάσκαλο του Χίτλερ και ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα, μια μεγάλη ιστορία τα γεωπολιτικά ζητήματα. Έχω αναφερθεί στο παρελθόν και στην εκπομπή εδώ. Και αυτό λοιπόν ο ηλιακός χάρτης είναι Ο δίσκος αυτός για παράδειγμα επάνω στη στήλη Στο κέντρο του ε, Ο ήλιος αυτό στο κέντρο του Ο δίσκος, δηλαδή ο κύκλος μέσα στο δίσκο Είναι η στήλη Είναι το σημείο στο οποίο κάθεσε πάνω σε αυτή την τούμπα Πάνω σε αυτό το λόφο, πάνω σε αυτή την κορυφή του βουνού Και οι ακτίνες σου δείχνουν Πού είναι τα διάφορα μέρη Υπομορφή χάρτη Δηλαδή σου δείχνει ότι είναι Προ τα εκεί είναι η Πρέβεζα, προ τα εκεί είναι την Άπακτο, προ τα εκεί είναι η Εύδια, προ τα εκεί είναι η Κρήτη. Είναι, δηλαδή στο τέλο κάθε ακτίνα σου ε, έχει είτε κάποιο στενογραφικά κάποιο σύμβολο το οποίο σημαίνει την Κρήτη, είτε γράφει Κρήτη. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτό ο δίσκο είναι ένα ηλιακό χάρτη, έτσι λέγεται, όπου μπορεί να δει δηλαδή, τα πράγματα από ψηλά, διότι στα ψηλά βουνά έχει ακριβώ αυτή την 360 μοιρών θέα. Και μέσω αυτού σου λέει προς τα πού να κοιτάξεις όπου προς τα πού είναι η κάθε, ε, το, ο κάθε τόπος σε σχέση με το σημείο στο οποίο στάκεσαι. Αυτή η λογική τώρα του ηλιακού χάρτη εφαρμόζεται και μέσα σε καθεδρικούς ναούς και μέσα σε κτιρία στους τρούλους τους. Ο, με συμβολικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει τώρα και μέσα στην έφτα της υπογραφή αλλά φανταστείτε το ανάποδα στο Ταβάνι. Όπου ο τρούλος στο Ταβάνι έχει... Ε, Πλαίσια με εικόνες οι οποίες η κάθε μία από αυτές, σαν κατεύθυνση ας το πούμε έτσι, αντιστοιχεί στην αντίστοιχη τοιχογραφία προς την οποία στρέφεται. Έτσι λοιπόν από πάνω στον Τρούλο για παράδειγμα στη Σχολή των Αθηνών έχει, έχει ένα τέτοιο πλαίσιο, ένα πίνακα επάνω στον στο Τρούλο που αντιστοιχεί στην τοιχογραφία τη χωρίς των Αθηνών. Από πάνω από την ποιήση από τον Παρνασσό έχει επίση μία και λοιπά. Και αυτό εδώ είναι ο τρούλος ο οποίο κατεβαίνει με αψίδες που είναι, που σας είπα, από την ιστορική πεμβρά είναι δεκοσμένοι με σβάστηκες και πλαισιώνουν, α πούμε, οι αψίδε αυτέ τι τοιχογραφίες. Ε, η αίθουσα η συγκεκριμένη της υπογραφής ε, αντικατοπτρίζει την συγκεκριμένη πεποίθηση της καθολικής εκκλησίας της εποχής Όπου ήθελαν οπωσδήποτε, μιλάμε για την περίοδο τη Αναγέννηση, να συνδυαστεί, να συνδυάζεται η υψηλή χριστιανική διδασκαλία με την ελληνική φιλοσοφία. Ε, είναι δηλαδή κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχετε ακούσει ότι υπάρχουν στα Μετέωρα ή στο, στη λίμνη των Ιωαννίνων, στο Άγιο Όρο λοιπά, Εκκλησάκια τα οποία έχουν αγεωγραφεί στου αρχαίου Έλληνε φιλοσόφου. Το αντίστοιχο στην καθολική φάση είναι ένα παράδειγμα εκεί στην Εύσοδο τη Υπογραφή. Ακολουθώντα λοιπόν αυτά τα σημάδια ε, χαρτογραφικά, το οποίο είναι δύσκολο τώρα να σα το πω με δύο λόγια, βλέπω τραβάει και η ε, για να εξηγηθεί το φόντο και αυτό έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερε δυσκολίε σε αυτά τα πράγματα να τα διηγηθεί κανεί. Ακολουθώντα αυτά τα σημάδια, κατάλαβε κάποια χαρτογραφικά πράγματα σε σχέση με την τυχογραφία ε, του Πανασούλ, του Ραφαήλ, συνέψεω τη υπογραφή στο Βατικανό, ο Δημήτρη. Και όταν το κατάλαβε, τον πήραν πρέφα και οι ότι το κατάλαβε. Και του, την, τον πλησίασε λοιπόν ο καρδινάλιος αυτός, ο ε, Γκυλμπέρτο Αγγουστόνη. Και σύντομα κατάλαβα από τις συζητήσει του, γιατί τον συνάντησε και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα και άκησε του μιλούσα ιστά ο, ο Δημήτρης, ότι ενδιαφερόταν ο ίδιος ο Πάπας Ιωάννης Παύλος οπου είχε στείλει τον καρδινάλιου Αγγουστόνη όταν ο Αγγουστόνη τον ενημέρωσε για τον Δημήτρη και για τη μελέτη που έκανε και του έκανε ερωτήσεις ο Πάπας διαμέσου αρ... του Καρδινάλιου Αγκουστόνη τι ημέρες εκείνες που πήγαινε και μελετούσε τα μυστικά τα οποία βρήκε στην αίθουσα τη υπογραφή στον Πανασό στην υπογραφή του Πανασό του Ραφαήλ. Με τη χαρτογραφία αυτή εντόπισε κάποια σπηλιά ο Δημήτρη επάνω στον Πανασό, την υπολόγισε. Δεν είχε πάει, αλλά από το μυστικό που βρήκε στην. Είναι βιβλίο, δηλαδή, μισθόραιο, αγόκουστο τραφού σα λέω. Και είναι απλώ μια περιπέτεια του Δημήτρη Κούγκουλου και στην οποία από ένα σημείο και μετά μπλέκομαι και εγώ. Ε... Και βρήκε μοναχικό άνθρωπο αυτά, δεν τα έγραφε σε κανέναν, τα, τα, τα ξέραμε εγώ και αυτός. Πάρα πολλά τέτοια υπάρχουν. Αμέτρητα. Θα μπορούσα να γράψω ας πούμε, μια σειρά μεγάλων βιβλίων, α πούμε, με τι αναμνήσεις μου και τι περιπέτειές μα με τον Δημήτρη Κούγκουλου για τη ζωή του, βέβαια, που γνωρίζω πολλά. Ε... Η ανακάλυψη αυτή που έκανε λοιπόν εκεί τον οδήγησε να υπολογίσει την ακριβή θέση ενός σπηλαίου ε, επάνω στην γιώνα που είναι κατοπτρικά η γιώνα από τον Παρνασό. Να σας πω ότι στην τοιχογραφία του Ραφαήλ της πίσης του Παρνασού στη βάση της, δηλαδή στο κέντρο και λίγο κάτω τη αψίδας ε, υπάρχει στον τοίχο ένα παράθυρο. Το παράθυρο αυτό στο κτίριο εκείνο το οποίο συνήθως είναι ερμητικά σφραγισμένο και μάλιστα και σημαδεμένο με σταυρού και τέτοια το παράθυρο αυτό κανονικά βλέπει τον λόφο έναν λόφο ο οποίος είναι αρχαίος λόφος εκεί της περιοχής ο οποίος είναι ο λόφος του Απόλλωνα και θεωρείται ιερός αυτός ο λόφος του Βατικανού και είναι κανονικά λόφος του Απόλωνα από την αρχαιότητα, όπου υπήρχαν και ιερά εκεί. Και ακριβώς το παράθυρο αυτό έχει πλαισιωμένη θέα ακριβέστατη του απέναντι λόφου του Απόλωνα, Δηλαδή κάτω από τον Απόλωνα στην τυχογραφία υπάρχει ένα παράθυρο από το οποίο βλέπεις, αν ξέρεις τι βλέπεις, τον λόφο του Απόλλωνα. Λοιπόν, και είναι ας πούμε η παρουσία, όπως του είπε ο... Καρδινάλιος Αγκουστόνη, η παρουσία του ηλιακού θεού μέσα στην αίθουσα. Έτσι ακριβώς το είχε πει όλα αυτά εδώ. Υπολογιζόμενος τώρα την α, ακριβή τοποθεσία αυτής της σπηλιάς, την οποία σπηλιά την είδε δογραφισμένη σε κάποια πλαίσια από κάτω από την α, τυχογραφία του Πανασού στην Κιώνα, υπολόγιζα ότι πρόκειται για την Κιώνα, σύμφωνα με τις συντεταγμένες και με άλλα περίεργα τώρα που δεν μπορώ να σας πω με δυο λόγια, ε, καταλήξαμε ας πούμε να πάμε στο σημείο αυτό γεωγραφικά και όντως να ανακαλύψουμε το σπήλαιο αυτό, το οποίο ο Δημήτρης από τη στιγμή που το ανακάλυψε το ονόμεθε το σπήλαιο της υπογραφής. Ή την αίθουσα της υπογραφής εννοώντας το σπήλαιο αυτό. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε... Ε, Μαζί με έναν ακόμη συνεργάτη και φίλο μα, πολύ καλό και δικό μου φίλο, πολύ καλό, τον ε, γνωστό σκηνοθέτη του παρελθόντο, τον Χρήστο τον Ναρώνη, ο οποίο και αυτό είναι συγχωρεμένο, μα έχει φύγει από τον κόσμο εδώ και αρκετά χρόνια. Ε, Ήταν μεγαλύτερο από μας, στην ηλικία και από μένα και από τον Δημήτρη. Ε, αλλά τέλο πάντων μαζί με τον Χρήστο τον Ναρώνη, ο οποίο είχε και ένα βανάκι το οποίο χρησιμοποιούσε για να μεταφέρει τα τις κλιματογραφικές κάμερες και τα συνεργεία με τα οποία γυρνούσε σε διάφορα μέρη ω σκηνοθέτη. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν τον βανάκι το βανάκι του αυτό και τον ίδιο ως οδηγό, εγώ και ο Δημήτρης Κούγκλος, για να ανεβούμε και να επισκεφτούμε. Έχουμε κάνει κι άλλε εξερευνήσεις και περιηγήσει εγώ και ο Δημήτρης μαζί με τον σκηνοθέτη, τον φίλο μου, τον Χρήστο τον Αρώνη, η Τρίσμα, ε, και να πάμε να εντοπίσουμε τη σπηλιά αυτή επάνω στην Γιώνα. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σας μιλώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Ακούει κανείς εκεί έξω? Έχει κάνει τι ανακαλύψει. ή πολική ε, σχέση με τον παρνασό. Αυτό, αν σας φαίνεται λίγο περίεργο, ε, είναι συγκεκριμένες αντιλήψεις αυτές γεωγραφικές ή αν θέλετε ιερογεωγραφικές. Σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι ε, ο Γιάννης ο Φουράκης, η Μάμε, πίστευε, ότι η, ο αρνητικός προσθετικός εξού και η βάση της νέας μάκρη που υπάρχει. Και άλλα τέτοια, ένα μικρό παράδειγμα φέρνω για να πω ότι ε, είναι κάτι που μέσα στα πλαίσια των μελετών ή των ερευνών αυτών εμφανίζεται πολλές φορές. Δεν είναι περίεργο δηλαδή ότι εμφανίζεται η Γιώνα να έχει κάποια σχέση με τον Παρνασό. Λοιπόν, εν πάση περιτώσει, πηγαίνουμε λοιπόν μαζί με τον Χρήστο τον Αρώνη, με το Βαν, το μεγάλο Βαν φανταστείτε, ε, με ένα μεγάλο λευκό βαν ε, και ανηφορίζουμε κάποιους φιδογυριστούς ορινούς δρόμους για να καταλήξουμε περίπου εκεί στην περιοχή που θα βρίσκαμε τελικά το σπήλαιο της υπογραφής όπως κωδικά το ονομάζαμε ή την αίθουσα της υπογραφής ε, όπου θεωρούσαμε ότι κατοπτρικά ας το πούμε έτσι ή μυστικιστικά ή μεταφορικά αυτή η μυστικιστικα η μεταφορικα αυτη αυτό το συγκεκριμένο σπήλαιο μεταφέρθηκε στην έφθα της υπογραφής του Βατικανού. Αποτυπώνεται δηλαδή η της υπογραφής ε, ως ε, από το σπήλαιο της υπογραφής στην... που πηγαίναμε πήγαμε να βρούμε στην Γιονα. Λοιπόν... Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι το οποίο είχε συναντήσει πάρα πολύ ο Δημήτρη Κούγκλος στις εξερευνήσεις και στις περιηγήσει του και εγώ ο ίδιος ήμουν από του πρώτες που το εντόπισα ως ζήτημα ότι γενικώ απαγορεύεται να κάνεις εξερευνήσεις στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικό. Αλλά μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό έχω με τι ελληνικέ ε, στις σε ελληνικού χώρου. Τι εννοώ το απαγορεύεται. Απαγορεύεται να φύγει από το σπίτι σου και να κινησείς με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που κινείται ο υπόλοιπο κόσμο. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Θέλω να το συζητήσουμε κάποια στιγμή, πιο λεπτομερό. Αν θέλει για παράδειγμα να ταξιδέψει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να μπει σε ένα λούκι που λέγεται Εθνική Οδό και να βγει στη Θεσσαλονίκη. Το να στρίψεις δεξιά-αριστερά να αρχίσεις να ψάχνεις απαγορεύεται. Και μάλιστα στην Ελλάδα όσο πιο νότια τόσο πιο πολύ απαγορεύεται. Όσο πιο βόρεια τόσο πιο πολύ απαγορεύεται. Ε, το είναι ένα χαρακτηριστικό αυτό. Ε, το να στρίψει να πας στο χωριό σου α πούμε για παράδειγμα που έχει συγγενείς κλπ. Είναι μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή. Ξεκινάς από την Αθήνα για να πας στο συγκεκριμένο μέρος. Το λούχι σε οδηγεί εκεί, πέρα ένα παράδρομο και βγαίνει στο δικό σου μέρος, το χωριό σου, στην περιοχή σου. Εδώ λέμε τώρα να βγεις έξω από το προδιαγεγραμμένο. Και το απαγορεύεται προκύπτει για πολλούς λόγους. Το απαγορεύεται διότι πολλές περιοχές είναι στρατητικές. Δεν μπορεί να βγάλεις φωτογραφίε. Ε, αν βρεθείς εκεί να κινείς περίεργα, σε θεωρούν ένα Υπάρχουν άλλε περιοχέ, ε, ορεινέ, τι οποίε ε, για να πα, τα μέρη αυτά πρέπει να περάσει μέσα από ένα χωριό. Συνήθω τα χωριά αυτά είναι πάρα πολύ ήσυχα, δεν πηγαίνει πολύ κόσμο. Και με αποτέλεσμα, όταν περνά από εκεί να είναι ένα γεγονό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει, θα σε βλέπουν μέσα από τι συγκρίσει των ε, παραθύρων, από τα αστόρια, από τα παντζούρια από μέσα σε παρακολουθούν. Οι άνθρωποι στο καφριμίο κάθονται. Ε, υποκριτικά διάφορα ενώ όλοι παρακολουθούν εσένα πούμε, που είσαι πρακτικό από το χωριό με το αυτοκίνητό σου ή με τα πόδια ή με όποιο μέσο και αν βγει από το χωριό και πα στο βουνό, ξέρει όλο το χωριό ότι κάποιες περίεργοι, κάποιοι περίεργοι περάσαν μέσα στο χωριό και πάνε στο βουνό. Τι κάνουν αυτοί εκεί. Αυτό το τι κάνουν λοιπόν σε όλη την Ελλάδα έχει τι εξή ερμηνείε. Ένα, είσαι θησαυροκυνηγό και πα να βρει κάποιον θησαυρό. Επομένω σου την πέφτουνε. Δεύτερον, είσαι αρχαιοκάπηλος και έχεις εντοπίσει κάπου αρχαία σου και πας να τα βουτήξεις σου την πέθουδε ε, Είσαι τρομοκράτης, έχεις κάποια γιάφκα πάνω στο βουνό κάπου, σε κάποια κρύπτη σε κάποια σπηλιά, σε κάποιο τελευταίο μέρος και πηγινοφέρνεις ξέρω εγώ για παράδειγμα ρουκέτες οπότε πάλι σου την πέθουδε ή είσαι ζώο κλέφτης. Ειδικά μας δούνε όπως μας βλέπανε εμάς, α πούμε, στην προηγουμένη περίπτωση με ένα βαν ή με ένα φορτηγάκι. Και το έκανε φορτηγό, το έχει είτε για να φορτώσει τα αρχαία, είτε για να φορτώσει του ρουκέτε, είτε για να φορτώσει τα κατσίκια που πήγαινε να κλέψει. Και σας λέω μόνο μερικέ δειγματοληπτικά μερικέ λεπτομέρειε για το πώ μπορείς να περάσει ε, στα... και γιατί απαγορεύεται να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να τα κάνει παντού, σου θα σου την Πρέπει να κινηθεί με πολύ συγκεκριμένου τρόπου, του οποίου βέβαια παθαίνοντα. Και μαθαίνοντα, άνθρωποι σαν και εμένα ή σαν το Δημήτρη του Google, είχαμε βρει του τρόπου πώ να κινούμαστε χωρί πρόβλημα. Έχοντας βέβαια, αφού μα τύχανε του κόσμου τα παράξενα και επικίνδυνα περιστατικά σε σχέση με αυτό. Βρήκαμε λοιπόν την τεχνική, τι στρατηγικέ εκείνες... με τι οποίε μπορούσαμε να κινούμαστε αοράτω, α το πούμε έτσι. Ε, όπου θέλαμε στην Ελλάδα, χωρίς να προκαλούμε πρόβλημα με την κινησιολογία μας. Αλλά η περίοδος την οποία σας διηγούμε αυτή τη στιγμή, ε, δεν το κατήχαμε πολύ καλά ακόμα αυτό, όπως το κατήχαμε τα χρόνια που ακολούθησαν τη δι... την περίοδο της διήγησης μου. Ανεβαίνουμε λοιπόν με το Βαν, με τον Χρήστο τον με τον Σκηνοθέτη και με τον Γκούγκλο και εντοπίζουμε τελικά το σπήλαιο αυτό. Και μπαίνουμε λοιπόν μέσα στο, στο σπήλαιο και βρίσκουμε ένα σημείο του σπηλαίου αυτού μέσα, το οποίο είναι διαμορφωμένο με τρούλο, φυσικό. Δηλαδή έχει ένα κανονικό τρούλο κάποια στιγμή μέσα στο σπήλαιο, μια αίθουσα δηλαδή, η οποία βρίσκεται, είναι τρολοειδής. Και με πάρα πολλά, ε, αυτό που ονομάζουμε σιμουλάκρα, δηλαδή λακτίτες ή σταλαγμήτες που θυμίζουν διάφορα ζώα ή ανθρώπους. Αλλά πολύ έντονα, δηλαδή αν θα σας έδινα φωτογραφίες από αυτά τα συμβουλάκια, θα λέγατε Ω, εδώ βλέπω έναν άνθρωπο, εδώ βλέπω έναν τάβρο, εδώ βλέπω έναν δεινόσαυρο, εδώ βλέπω έναν ψωγεπτάμενο δίσκο και λοιπά και λοιπά. Γεμάτο λοιπόν η έφτους αυτή με τέτοια σταλαγμητικά συμβουλάκια, Τα οποία εξομοιώνουν α το πούμε έτσι ε, ε, ε, συγκεκριμένα όντα. Αυτό ονομάζουμε τα φιμουλάκια, κάτι που μοιάζει με κάτι άλλο. Και πέρα από την αίθουσα αυτή υπήρχε ένα μεγάλο, ένας, ε, κάτι σαν φυσικός α το πούμε έτσι, διάδρομο που πήγαινε προς τα μέσα, ο οποίο όμω απότομα διακοπτόταν από μια πάρα πολύ μεγάλη τρύπα, η οποία ήταν αβυσαλαία. Δηλαδή, θα έπρεπε για να την εξερευνήσει, πούμε, να είσαι από αυτού του extreme sport σπηλεολόγου με τα σκυλιά και με τα προβολή κτλ. που το έχουν κάνει πολλέ φορέ και δεν φοβούνται, να κατεβούν, α πούμε, εκεί κάτω, να δουν τι παίζει εκεί. Είναι αυτέ οι φάσει που πετά μία πέτρα και είτε την ακούς να σκάει κάτω μετά από πέντε λεπτά, είτε δεν την ακούς καθόλου. Ε, φανταστείτε το αυτό τώρα μέσα στο σκοτάδι, βαθιά μέσα σε ένα σπήλαιο, ε, να μην μπορεί να περάσει απέναντι, να προσπαθεί να βρει τρόπου, α πούμε, να γατζωθεί με δάντζους και με λουριά και τα λοιπά για να μπορέσεις να το περάσεις τείχο-τείχο. τέλο πάντων μια μεγάλη ιστορία είναι αυτό. Ε, κάναμε λοιπόν την εξερεύνησή μα δεν μας ενδιαφέρει η εξερεύνηση, αλλά πηγαίναμε για άλλους λόγους ε, εκεί πέρα. Πιο, ας το πούμε έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, πιο μυστικιστικούς και πιο μεταφυσικούς. Στην προκειμένη περίπτωση. Και αφού τέλο πάντων βγάλαμε τα συμπεράσματά μας, κρατήσαμε σημειώσεις, κοιτάραμε, βγάλαμε φωτογραφίες. Μάλιστα σε κάποιες φωτογραφίες βγήκανε κάποια, κάποιοι παράξενοι... Ε, σιμου, βγήκανε σιμουλάκρας σε καπνούς. Δηλαδή υπάρχει μια φωτογραφία του, που έβγαλα εγώ στον Δημήτρη που δίπλα του υπάρχει ένας δράκος, κανονικός δράκος, σε ένας υπομορφή συνέφου καπνού. Όπου ο όμως αυτός η ατμός... Δεν υπήρχε μέσα στο σπήλαιο. Φαίνεται μόνο φωτογραφία. Και α, μεγάλος, τριπλάστος από τον Δημήτρη, σαν από πάνω του. Φανταστείτε δηλαδή ένα σύνεφο καπνού, το οποίο παίρνει όπως τα σύννεφα παίρνουν, τα οποία επίση είναι σημουλάκρα, παίρνουν διάφορα σχήματα πούμε, αναγνωρίσιμα, κανένα φορά, όταν τα παρατηρείς, φανταστείτε λοιπόν ένα τέτοιο σύννεφο, το οποίο έχει τη μορφή δράκου ή ξέρω στο φτεροτού, ο οποίος είναι δίπλα στο Δημήτρη και από πάνω του γύρινιες, από πάνω του στη φωτογραφία. Το οποίο είναι πολύ παράξεν, παράξενο φαινόμενο, γιατί δεν υπήρχε κανένα σύμφωνο μέσα εκεί πέρα. Εμπασχελτώσει, έτσι φωτογραφίστηκε. Είναι μια από τις ενδειγματικές, από τις αμέτρητες ενδειγματικές φωτογραφίες που έχουμε από τέτοιε περιηγήσει και εξερευνήσεις. Ε, Τέλος πάντων, αφού... Κινηματογραφήσαμε κιόλας με κάμερες διάφορα πράγματα που μα ενδιέφεραν εκεί, αφού ψάξαμε γενικώ τον χώρο, αφού βγήκανε τα συμπεράσματα τα οποία θέλαμε να βγάλουμε και τα επιβεβαιώσαμε. Στο ενδιάμεσο νύχτασε. Δηλαδή τόσο πολύ παρασυρθήκαμε στον αλλόκοσμο, α το πούμε έτσι, του εσωτερικού του βουνού τη Γκιόνα, που όταν βγήκαμε έξω είχε ήδη νύχτα Και έπρεπε τώρα μέσα τη νύχτα να κατεβούμε έναν αρκετά επικίνδυνο φιδογυριστό ορεινο δρόμο για πολλή ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία ώρα, για να κατεβούμε, ας πούμε, στο, ε, τώρα, στο, σ, στους παρυφές, ας πούμε, του όρου. Του σημείου του όρου στο οποίο βρισκόμασταν. Και καθώς κατευθύναμε τώρα, στο βάνα αυτό, ο Χρήστο στο παράθυρο, κολλημένο δίπλα στο παράθυρο του συνοδηγού, είχε έναν προβολέα. Είχε προσαρτισμένο, ας πούμε, έναν προβολέα. Τον οποίο μπορούσε να στρέψεις με ένα χερούλι και να φωτίζει στο δεξιά-αριστερά από τα πλάγια του αυτοκινήτου, πούμε, του βαν, το τοπίο. Και επειδή μου άρεσε εμένα ο προβολέα αυτό, ας πούμε, σε αυτή τη φάση, ήμουνα εγώ στη θέση του συνοδηγού και έπαιζα με τον προβολέα, καθώς κατεβαίναμε. Και οι προβολέα έφτιαχναν μια τεράστια δέσμη μέσα στη μαύρη νύχτα, στη μέση του που πουθενά, κατά αντίστοιχο με τα highway patrols που λέγαμε νωρίτερα, και φώτιζα μέσα τη νύχτα, α πούμε, τα. τα boonies, τα κατσάβραχα και τα πουνάρια, α πούμε, τη διαδρομή και τον ορίζοντα, με, τον, με τη δέσμη αυτή του προβολέα. Χωρί να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι μα παρακολουθούν και ότι με τον προβολέα αυτό είχαμε ξεσηκώσει όλη την περιοχή. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν έφυγε βέβαια ο προβολέα, αλλά έφυγε το γεγονό ότι όταν ανεβαίναμε έγινε αυτό που σα είπα. Μα είχαν εντοπίσει και σου λέει που πάνω αυτοί. Κατεβαίνοντας λοιπόν όταν φτάσαμε τέλος πάντων σε ίσιο έδαφρος μετά το φιλογυριστό κακοτράχαλο κα, κατηφορικό δρόμο επί πολλή ώρα, και φτάσαμε επιτέλους α πούμε σε πιο κανονική άσφαλτο και τα πράγματα ήταν πιο επίπεδα, ήμαθαν προς τις παρυφές του πράγματος, ξαφνικά πέφτουμε πάνω σε ένα... με την ύφτα τώρα έτσι, μετά τις 12 την πέφτουμε πάνω σε ένα μπλόκο. Το μπλόκο αυτό αποτελούνταν από καμιά δεν υπερβάλλω, αυτοκίνητα. Τα οποία άλλα ήταν πολιτικά, άλλα ήταν δασονομικά, άλλα ήταν τεστών διαφόρων υπηρεσιών. Και από, σε ένα πλήθος ανθρώπων οπλισμένων. Είχανε, ήταν οπλισμένοι με αυτόματα, με πιστόλια, με πολυβόλα, κανονικά με αυτόματα πολυβόλα και καραμπίνες. πολύς κόσμος, καμιά, ξέρω εγώ, α πούμε 30 άτομα, 40 άτομα. Και μα είχαν κάνει μπλοκ. Κάνε και είχαν στήσει τα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου και δεξιά αριστερά, έτσι ώστε να μην μπορεί ξεφύγει πουθενά, δηλαδή ακόμα και αν έρθει τα χωράφια, α το πούμε έτσι, είχαν κάνει τείχο. Και το είχαν φτάσει σε ένα σημείο, έτσι ώστε όταν στρίψει να πέσει πάνω να ξέρανε τι πότε το κάνουν. Για να μην του και να τους δεις στιγμή και να τα ούτε δεν να, κάνει, σε και ξαφνικά, να λοιπόν με τα όπλα. Από το με εμείς, τα χέρια. Πέστε κάτω στο... στο χώμα, με ανοιχτά πόδια για χέρια μα ψάχναμε κτλ. Για καλή μα τύχη τώρα. Εκείνη την εποχή μαζί με τον, τον Χρήστο Ναρών γυρνούσαμε κάποια ντοκιμαντέρ για λογαριασμό τη ΕΡΤ. Και επειδή χρησιμοποιήσαμε το Βαν με το συνεργείο, στο Βαν είχε ένα μεγάλο αυτοκόλλητο στο παράθυρο που έγραφε ERT. Λοιπόν, και επειδή είχαμε χρησιμοποιήσει και κάμερα, είχαμε πίσω στο Βαν κανένα δυο κάμερες και κανένα δυο τρίποδε και κάτι άλλο μηχανηματάκια. Και ο Αρόλ λοιπόν του εξήγησε ότι είμαστε συνεργείο τη ΕΡΤ. Το οποίο κάνει ρεπεράζ. Ρεπεράζει την γλώσσα της κοινοθεσίας, ονομάζουμε εκείνη την διαδικασία με την οποία αν θέλει να κάνει κάποια εξωτερικά γυρίσματα, πηγαίνει, α πούμε, σε ένα κάπω εξωτερικό μέρο για να κάνει αυτά τα γυρίσματα. Αλλά επειδή τα συνεργεία τα, τα πληρώνει με την ώρα και έχει έξοδα το ζήτημα, να πάμε με συνεργείο κάπου, πριν πα. Με το συνεργείο πηγαίνει πρώτα να κάνει το ρεπεράζ. Δηλαδή να διαλέξει τα σημεία εκείνα στα οποία θέλει να πα με το συνεργείο, τα πλάνα τα οποία θα τραβήξει λοιπά Να κάνει τη μελέτη δηλαδή, του χώρου, να δει αν ο χώρο είναι προσβάσιμο, με ποιον να μιλήσει, να κάνει την οργάνωση δηλαδή και μετά να πα με το συνεργείο να κάνει την κινηματογράφη Αυτό στη γλώσσα τη κοινοδεσία λέγεται ρεπεράζ. Δηλαδή, λοιπόν ο Αρώνη το εξηγεί και ολοκληρώνει και διάλεξη ότι... <χει> ότι ήρθαμε εδώ για λογαριασμό τη ΣΕΡΤ και κάναμε ρε περάζει ένα ντοκιμαντέρ. Αυτοί είδαν και το αυτοκόλλητο τη ΣΕΡΤ στο βάγκο, είδαν και τι κάμερε από πίσω, είδαν ότι δεν είχαμε αρχαία θησαυρού, κατσίκια, ρουκέτε ή οτιδήποτε άλλο, δεν ήμασταν και οπλισμένοι, δεν είχαμε κάτι ύποπτο δηλαδή. Μα είδαν εκεί με τα βιβλία μα, με τα χαρτιά μα, με τα σημειώσει μα. Ε... Κάνουμε κάποιε μελέτε γεωγραφικο-ιστορικέ και τι δυνάμει των ντοκιμαντέρ κλπ. Και έτσι λοιπόν τη γλιτώσαμε και μες και φύγαμε. Να λοιπόν ένα παράδειγμα, ότι δεν μπορεί να πας πουθενά, διότι παντού σε εντοπίζουν και δεν μπορείς να εξερευνήσεις έτσι εύκολα τη μυστική Ελλάδα. Απαγορεύεται, πρέπει να κάθεις τη σπίτι σου. Το καταλαβαίνουμε τώρα αυτό αυτή την περίοδο με το lockdown, αλλά ήταν κάτι που ήσχε ανέκαναν αυτό, απλώ το lockdown αυτό δεν είναι τόσο φανερό για να το καταλάβει ο μέσος καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος έτσι χαίος είναι σε προδιεγραμμένες διαδρομές προγραμματισμένες και στο δικό του μικρό κόσμο, στη μικρή δική του γειτονιά εκτός αν τον πείσουμε να μας υποστηρίξει ή να μας ακολουθήσει γιατί θα τον κάνουμε βασιλιά στον χρόνο όπως έλεγα νωρίτερα θυμωριστικός <μπυλίτρυσαι> <μπυλίτρυσαι> Αυτό λοιπόν ήταν μια πρώτη δίγηση που ήθελα να κάνω, θα σα κάνω ακόμα μια δεν ξέρω τώρα αν θα την κάνω με... στον χρόνο που θα ήθελα θα προσπαθήσω πούμε. Να είτε, συντομή μια δεύτερη διήγηση, έτσι μαζί με τον Δημήτρη Κούγουλο. Ε, ακούτε τον μυστικό διαστημικό σταθμό και είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και κάνουμε σήμερα το βράδυ, διά των αναμνήσεων και, και τη δημοσιολογίας, ένα όπως θα του άρεσε κιόλας, ένα μνημόσινο στα δέκα χρόνια από τότε που έφυγε από το γνωστό κόσμο ο Δημήτρης Κούγουλος. Μα ακούει εκεί έξω. Ναι, κοντά Ακολουθούμε την πρωή των συχνοτήτων της νύχτας και μεταδίδω τηγήσεις αναμνητικές, πολύ παράξενες, απειροελάχιστο δείγμα των παράξενων περιπαιτειών μου μαζί με τον φίλο μου Δημήτρη Κούγκουλο ε, έτσι σαν σήμερα τη νύχτα για, για την επέτειο των δέκα ετών από την απόδρασή του από τον γνωστό κόσμο μας. Μιλώντα για τον Παρνασό, η επόμενη διηγήσή μου με τον, μαζί με τον Δημήτρη του Google που θέλω να σας πω, ε, ξέρετε αυτές είναι διηγήσει οι οποίες ίσως από ό,τι καταλάβατε, εγώ μπορώ να τις διηγηθώ σε διάφορες βερσιόνες, σε διάφορες εκδοχές. Δηλαδή ε, με όλες τι μέρες με λιγότερες μέρες με λιγότερες δεπτομέρειες κλπ. Οπότε κάνω αυτή τη στιγμή έτσι... Ό,τι μπορώ για να μην κρατάει πάρα πολύ ώρα η διήση. Ελπίζω να μην ε, γίνομαι κουραστικός, αλλά να μεταδίδω την ατμόσφαιρα των γνώσεων και των εμπειριών αυτών. Αυτή η δεύτερη ιστορία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία θα την πω to κάθε long story short, όπως λέμε τα αγγλικά. Να το κόψουμε δηλαδή λίγο, θα την πω πιο περιληπτικά. Ε, ίσως... Επανέλθω κάποια στιγμή σε αυτές τις ιστορίες. Λοιπόν, μιλώντας για τον Παρνασό, ο... ήταν για τον Δημήτρη Κούγκλου ο Παρνασός ένα από τα πολύ αγαπημένα του Μέρη, το οποίο το είχε μελετήσει πάρα πάρα πολύ μέσα τα χρόνια. Και εγώ επίσης πριν, από... πριν το κάνουμε και μαζί με τον Δημήτρη από μόνος μου και μετά το συνδυάσαμε ας πούμε, τις μελέτες μας και τις ερευνήσεις μας και τις έρευνε μας εκεί στον Παρνασό. Και τη συνεχίσαμε μαζί και έχουμε πολλές εμπειρίες στον Παρνασσό, οι οποίες βέβαια συνδέονται η μία με την άλλη, επειδή ήταν, ας το πούμε έτσι, συνεκτικές μεταξύ τους εξερευνήσεις, μελέτες, έρευνες, περιπέτειες. Μερικές βαθές πάρα πολύ παράξενες. Στον Παρνασσό, όπως ξέρετε, βρίσκονται σε κάποιο σημείο ψηλά στον Παρνασσό, βρίσκονται οι Δελφοί. Η Δελφή είναι ένα πάρα πολύ παραξενό μέρος. Ένας πολύ χαρακτηριστικός και μεγάλος τόπος δύναμης. Βέβαια, ε, όπως ευρωπιστώ να κάνουμε ε, τη συνέχεια της ε, εκπομπής που κάναμε μαζί με τον Βασίλη τον Παντήρη το Σάββατο που μας πέρασε στο Άστρα TV, στο την εκπομπή Κώδικας Μυστηριών του, υποσχέθηκα ότι τα επιστρέψουμε σε επόμενη εκπομπή για να κάνουμε συζήτηση περί τόπων δύναμης ή ρεγγραφίας του πνεύματο της γης, του, των δικτύων της ενέργειας στη γη κλπ, κλπ. κλπ. και λοιπά μυστικών τόπων οπότε έχω κατά νο, εκεί ας πούμε στο μυαλό μου να ε, συζητήσω σε εκπομπή ε, τα περί μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά στους ανθρώπους που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με αυτά περί έτσι το κρατάω ας πούμε για την εκπομπή του Βασίλη συνδέεται με αυτά εδώ που θα βλέω ή θα συνδέονταν σαν ένας ικανός πρόλογος να κάνει εισαγωγή περιδελφών. Ε, όχι βέβαια την αναμενόμενη αλλά κάποια εντελώς θα συνδύσει εισαγωγή. Ε, σε πάνω στην περιπτώση εκεί λοιπόν η Δελφή στην ουσία είναι από την αναμενομενη αλλα καποια εντελώ θα συνδυσει εισαγωγη Εν εκει λοιπον η δελφη αρχαιότα πολυ πολυ βαθιά αρχαιοτα πολυ πριν χαρακτηριστεί ηλιακό το Μαντίο Αφιερωμένο στον Απόλαιο, ήταν και ήταν για πολλού αιώνε ε, η μήτρα τη γη. Αν προτιμάτε, η μήτρα της γαία. Το γιατί και πώ ε, έχει να κάνει με τη μορφολογία του συγκεκριμένου τη συγκεκριμένη περιοχή, έχει να κάνει με το χάσμα το των λογομένων των δορυφών, έχει να κάνει με. Τιτάνια, τιτάνια σπήλαια που βρίσκονται εκεί, έχει να κάνει με υπόγειες διαδρομές, έχει να κάνει με μυστικά ενεργειακά. τέλο πάντων είναι ολόκληρο βιβλίο, είναι ολόκληρη ταινία για να περιγραστεί αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Εκεί λοιπόν, τον Παρνασσό ε, ήδη εγώ είχα την θέληση να εξερευνήσω τον, το κορίκιο άνδρο του Παρνασσό. Με δύο λόγια να πω ότι το κορίκι ο Άνδρος βρίσκεται, είναι ένα σπήλαιο τι mantío donde el Χωρί χωρίς την τεχνολογία αυτή είναι το μεθόδος των δεξαμενών ατομόνων, γινόταν από τη βαθιά αρχαιότητα μέσα στα σπήλαια. Και ένα από τα σπήλαια στα οποία συνέβαινε αυτό το πράγμα ήταν εκεί, στο κορίκιο άνδρο. Το κορίκιο άνδρο ονομάζεται από τις κορικίδες νύμφες, όταν ακούτε τη λέξη νύμφες για την ελληνική αρχαιότητα, είναι το αντίστοιχο των ξωπικών που λέμε σήμερα. Οχι ακριβώ εξωτικά τη παράδοση τη ελληνική, αλλά είναι αντίστοιχα των φέιρι, του φέρι folk, των Ιρλανδών ή των Σκοτζέζων κτλ. Οι νύμφε λοιπόν αυτέ, οι κορικίδες νύμφε ήταν εκεί στο αυτό Και εκεί μάλιστα ήταν και που έπιασε η κυβωτόσα, α πούμε έτσι, του Δευκαλίωνα. Μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, ο Δευκαλίωνα και η πύρα, εκεί πιάσανε στο κορίτσι όταν κατέβηκαν. Συσίασαν για την ε, δωματουργή επιβίωσή τους, τις κορυκίδες νύμφες και στον Δία, στον Προστάτη των Φυγάδων, όπως διηγούνται κατά λέξη πολύ αρχαίες συγγραφείς. Είναι ένα το μέρος δηλαδή. Εκεί λοιπόν ε, ανακαλύψαμε για πρώτη φορά με τον Δημήτρη, κάτι που μα ενδιαφέρε πάρα πολύ... Τα μέρια αυτά, στα μέρη αυτά, όπω το κορίκιο άνθρωπο, πηγαίναν οι in νυμφόλοιπτοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που στην νεότερη παράδοση, το έχει τακούσει σαν Αυτού δηλαδή που του απήγαγαν, μιλάμε τώρα και κανονικά, άλλοι έλεγαν να πντάξουν. Όπου του απήγαγαν οι νύμφε. Πήγαιναν λοιπόν στα μέρη των νυμφών, εάν οι νύμφε του ε, προτιμούσαν για κάποιο λόγο, του απήγαγαν. Εξαφανίζονταν για ένα άλλο διάστημα και μετά επανεμφανίζονταν και συνήθως επανεμφανίζονταν κάποιε νέε μεταλλαγμένε ιδιαίτερε ατό. Και αυτή τρελοί οι έτσι τους χαρακτήριζαν οι ναποπίτοι ε, ή ταν σπάντων με, με κάποιες μέσες μεταλλαγμένες οι διετερότητες αυτού και αυτή η ταν παντων με καποιες μεσες μεταλλαγμενες οι διετεροτητες και αυτοί και η ονομασια και τη διαδικασία αυτήν την ονομάζαν ύψις αυτές τις καταστάσεις συμμονή αυτή τις κατέγραφαν μέσα στο κορίκιο άνδρου και σε άλλα τέτοια αντίστοιχα σπήλαια. Θυμάμαι ε, τώρα το σπήλαιο Νιφολίπτου στην Αθήνα. Τέλο πάντων, είναι μια άλλη αυτό, μια άλλη συζήτηση. Μια άλλη συζήτηση. Ε, κατέγραφαν τι εμπειρίε του αυτέ με γράφητη. Γράφητη τη εποχής, χαράζανε δηλαδή διάφορες φράσεις που είχαν να κάνουν με την απαγωγή τους. Και λέγανε, α πούμε, για παράδειγμα, Ελήφθη. Ε, λέγανε εδώ, ο, ξέρω εγώ, θυμάμαι τώρα μια επιγραφή, ας πούμε, νυμφών και πανός κλείουσα αμάραντα ελήφθη. Κλείουσα είναι η μετοχή του κλείου που σημαίνει ακούω, ακούω ακούμε ακουγκράζομαι. Και επίσης δίνω προσοχή, ξέρω εγώ και τέτοιο. Που σημαίνει, μεταξύ άλλων αυτή η φράση, νυμφών και πανός, και πανός κλείουσα αμάραντα ελήφθη, ότι εκεί μια γυναίκα άκουσε τον Πάνα, και το τραγούδι των νυμφών. Η λέξη αμάραντα σημαίνει αυτό που σημαίνει και στην ελληνική, όχι φθυρώμενα, ουδέποτε μαραινόμενα. Ο Αμάραντο είναι αυτό που δεν μαραίνεται, που δεν φθύρεται, που δεν γερνάει, που δεν πεθαίνει, ο αγέραστος. Επίσης αμάρα είναι το αυλάκι, η διόρυγα, το κανάλι. Λοιπόν, οπότε νυμφών και πανός κλείουσα αμάραντα η λύθη, ε, σημαίνει δηλαδή ότι μια γυναίκα εκεί άκουσε τον Πάνα και το τραγούδι των νυμφών και ελήφθη, α, απήχθη δηλαδή, την πήρανε οι νύμφες και όταν επέστρεψε δεν είχε περάσει ο χρόνος. Ε, προφανώς επέστρεψε μετά από καιρό όπου θα ήταν αναμενόμενο να είχε γεράσει. Και άλλες τέτοιες επιγραφές, σας αναφέρω τη δειγματοληπτικά, είναι μια μεγάλη συζήτηση όλα αυτά μόνο για την ιστορία με τις επιγραφές, που υπάρχουν εκεί πέρα. Και ανακαλύψαμε λοιπόν με το Δημήτρη το Google για πρώτη φορά. Μπαίνοντα μέσα στο, από την είσοδο, ας πούμε, όταν βλέπει όλο αυτό το καθεντρικό, σε συνεπέρνει το θέαμα του τιτάνιου χώρου και τη πολύ οροφή εκεί. Και συνήθω, ε, μάλιστα, εμεί όταν τι πρώτε φορά που μπαίναμε, είχαμε κατά νου, τα όρια του φωτό και του σκότου, τα όρια τη ζωή και του θανάτου. Σα είπα ότι. Μπαίνει το φως μέσα στο σπήλαιο ε, από την είσοδο και φωτίζει ένα μέρος στο σπηλαιό. Το φως αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο και από κει το σημείο και μετά μπαίνεις παραμέσα και πλέον αρχίζει και σκοτεινιάζει και ε, σκοτάζει απόλυτο. Και υπάρχει ένα σημείο λοιπόν εκεί, μια μικρή περιοχή βασιά, βασίτερα μέσα στην πρώτη έθρωσα εκεί του Κορήκηου Άνδρου όπου είναι το Twilight Zone, η ζώνη του Λουγκόφωτος δηλαδή. Εκείνο το σημείο που στην αρχαιότητα ονομάζεται τα όρια τη ζωή και του θανάτου. Δηλαδή από εκεί και πέρα, ασύ, μετά πούμε, το κατεβαίνει στον χώρο των... του σκότου, των μεκρών, του άλλου. Αλλά προκαλείται, α πούμε, από αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή ότι το φωτάρι μέχρι εκεί. Είναι τα όρια του, του φωτό και του σκότου ή τα όρια τη ζωή και του θανάτου. Και άλλα και λεπτομέρειε δηλαδή, μα τα βγούσαν πάρα την προσοχή και την... το τυχαίο την καταπληκτική που είχε. Και δεν, προσ... δεν είχα προσέξει, α πούμε, τι πρώτε φορέ που είχαμε πάει. Ε, ότι μόλις μπαίνεις αριστερά σου ακριβώ, υπάρχει ένας βράχος. Τώρα που δεν δίνεις καμία σημασία μπροστά στο θέμα. Ο βράχος αυτός ε, από τη μέσα του μεριά μάλιστα, όχι από την έξω, δηλαδή από τη μέσα μεριά που βλέπει το τοίχο μας, που είναι το οποίο δίπλα είναι η είσοδος, στην το Έχει μια επιγραφή της την οποία ανακάλυψα ε, ρίχνοντα ε, φως. Και αυτή η επιγραφή την οποία και διάβασα φωναχτά, ε, έγραφε ε, «Εφτρατος μου Αμβρίσιος στην περιπόλο παννύμφε». Εδώ τώρα έγινε ένα πάρα πολύ παράξενο περιστατικό το οποίο ήταν και αρκετοί άνθρωποι αυτόπτες μάρτυρες. Ε, για να πω για τους ε, μάρτυρες, ε, μαζί μας ήταν όπως ήταν Μερικές φορές ο Κλεομένης. Ο Κλεωμένης ήταν ένα ε, ηλικιωμένος ε, φίλος μας, ο οποίος ζούσε τελευταία σε κάποιο χωριό της ε, ε, ε, Ελλάδα, τον οποίο μερικές φορές πηγαίναμε και τον παίρναμε με τον Δημήτρη μαζί μας, γιατί ήταν ε, πάρα πολύ γνώστης και βετεράνος ε, στις ε, περιηγήσεις και στις γνώσεις των, ε, των τόπων εκείνων. Το πιο σημαντικό που είχε ο Κλεωμένο, ο οποίο είναι και αυτό συγχωρεμένο εδώ και τα χρόνια, ε, ήταν ότι ήξερε τα ιερά μονοπάτια. Δηλαδή γνώριζε όλα τα ιερά μονοπάτια του Παναστού. Να πούμε ότι όταν πήγαινε κάποιο στου ΔΕΛΦΟΥΤ, πήγαινε, ας πούμε, καταλαβαίνετε, είτε με κάποιο άλογο, είτε με τα πόδια. Ε, οπότε έπρεπε όμω, επειδή θεωρούταν προσκύνημα, αυτό που θα λέγαμε σήμερα προσκύνημα στο να πάει στου Έπρεπε να πάσα από συγκεκριμένες διαδρομές οι οποίες θεωρούνταν ιερές. Αυτές οι ιερές διαδρομές ήταν σχημαδεμένες από ιερά μονοπάτια. Άλλα από αυτά τα μονοπάτια ήταν ε, χτισμένα με κάτι σαν πλήθο για να τα, να τα ακολουθήσεις και άλλα έπρεπε ε, κάποιος ιερέας από εκεί που ερχόσουν να σε ενημερώσει για αυτά με συγκεκριμένου χάρτες ή με οδηγίες για τα βρήματα. Ε, αυτές οι παράξενες ε, παραδόσεις σε σχέση με τις διαδρομές συνεχίζονται και μέχρι σήμερα και σε πολλά μέρη του κόσμου. Θα σας πω ένα διάσημο τέτοιο προσπήγημα που γίνεται στην Ισπανία προς το Σαντιάκοτε Κομποστέλα που είναι ολόκληρη ιστορία ημερών για να το προσεγγίσεις από συγκεκριμένη διαδρομή με χάνια που Γιάννη κλπ, κλπ. Ένα παράδειγμα, δηλαδή λέω, Διαδρομο, ιερών διαδρομών. Ακολούθηκαν από... επί αιώνε, Ας πούμε, και πολλέ φορέ, όπω το παράδειγμα του Σαντιάγκο του Κοστέλα, συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα τέτοιο αξιότητα, το παράδειγμα ιερών μονοπαθιών και ιερών διαδρομών για να προσεγγίσει του ολφού. Έπειτα στου ολφού έπρεπε αντίστοιχα, όπω και σε άλλα μαντεία, και άλλα άνδρα που υπήρχαν, όπω το τροφόνιο για παράδειγμα, αυτή λιβάδια, ε, άνδρο, που είναι λίγο σήμερα, τροφόνιο άνδρα, και εκεί έπρεπε να περάσει από κάποιου καθαρμού. Για να μπορεί να συντονιστεί το μέρο, να σε δεχθεί, σαν να λέμε. το μέρο. Δεν μπορούσε δηλαδή, ο καθένα να πάει έτσι, άιντε τα μέρη αυτά. Έπρεπε να περάσει από κάποιε διαδικασίε για να πεις σε αυτά τα μέρη. Τα οποία πολλέ φορέ συμπεριλάμβαναν καθαρμού ημερών. Τι συγκεκριμένε τελευταίε και οι καθαρμού που έπρεπε να περάσει. Το οποίο ήταν ας πούμε, το, η κατάληξη μετά την ηρή διαδρομή. Ε, όταν κοιμώσουν στην αεροδιαδρομή, έβλεπε συγκεκριμένα περίεργα όνειρα τα οποία έπρεπε να, να ε, συμπεριλάβει στο σκεπτικό του σε σχέση με χρησμού του Άπρετ. Υπήρχε και ο και αυτό πάντων θέλει ε, <στονίκωση> <στονίκωση> εδώ 50 εκπομπέ από το μυστικό διαστημικό σταθμό για να συζητηθούν αυτά. Έτσι λοιπόν, ήμασταν εγώ, ο Δημήτρη Κούγκλο, ο, ο Κλεωμένη και ένα άλλο συνεργάτη μα. ήμασταν τέσσερις άνθρωποι σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό που σα πω τώρα. Ανακαλύπτοντα λοιπόν εγώ την επιγραφή αυτή στο βράχο, το έφτρατο Αλκιδίμου Αμβρίσιο στην περιπόλω Παννίμφε, μου λέει ο Δημήτρη, διάβασε το φωναχτά. Εν τω μεταξύ, ο, ο, ο, ο χώρο εκεί, λόγω του ήταν η έχει μεγάλη ακουστικότητα, όπω καταλαβαίνω. Οπότε εγώ με βαριά φωνή διαβάζω φωναχτά και προσπαθώ βάλτε, να διαβάσω και τι ακριβώ γράφει. Και διαβάζω φωναχτά. Έφτρατο. Αλκιδήμου Αμβρίσιος στην Περιπόλο Με το που ακούστηκε με έκο και όλα σε τη δυνατή μου φωνή μέσα στο Κορίκιο άνδρο ήταν και μια περίεργη ώρα. Δεν υπήρχε άλλος κόσμος και ούτε μέσα στο Κορίκιο ούτε στην περιοχή. ήμασταν εμείς μόνο. Όλο μόνο. Με πίση τέσσερις. ακούσαμε μέσα από τα βάση του Κορίκιου το οποίο συνεχίζεται με Α το πούμε έτσι με υπόγειε ορθοσυρέ και αίθουσε, οι οποίε ορθοσόρων πούμε μέχρι ένα σημείο βαθιά με τον κονό. Από τα βάθη λοιπόν του κορίκιου, δηλαδή από την κατεύθυνση των ορίων τη ζωή και του θανάτου, και από τη σχισμή που έχει εκεί, που αν την περάσεις, πιο κάτω, περνάει στον επόμενο χώρο, από τη μέσα ακούστηκε μια χοροδία. Κανονική χοροδία. Σα ακούγεται παράξενο, αλλά είμαι αυτόπτης μάρτυρας αυτού του πράγματο. Ε, η χοροδία αυτή ε, ας πούμε Ότι έτσι για να μεταφέρω την ακουστικότητά τη ε, Ήτανε ε, Σαν να τραγουδούν σε χοροδία Σε ψαλμό στη Μακρόσυρτα πάρα πολύ ε, Μια μεγάλη ομάδα από νεαρά κοριτσάκια Σαν να λέμε 20 κοριτσάκια 30 40 σωρώ, 20 με 30 κοριτσάκια τα οποία μαζεμένα όλα μαζί, συντονισμένες οι φωνές μεταξύ μεταξύ του, τραγουδούνε μια ψαλμοδία. Χοροδιακά. Χωρο, Ακούστηκε λοιπόν από τα βάθη του αυτό το πράγμα. Το οποίο ακουγόταν για περίπου λιγότερο από μισό λεπτό, αλλά α πούμε 25 δευτερόλεπτα. 20-25 δευτερόλεπτα. Δεν είναι λίγο χρόνο. Ε, και εμεί είχαμε μαρμαρό. Τέσσερι άνθρωποι καθόμασταν πανεπιστήμιοι στο σώμα. Τα ακούγαμε. Και κατάλαβα την ώρα που συνέβαινε δηλαδή, ότι αυτό έγινε εξαιτίας κάποιου trigger, δηλαδή κάποιας ελακτήριας φάσης του, που προκάλεσε δηλαδή, το γεγονός ότι ε, διάβασα φωναχτά, με έκο, έτσι, με μεγάλη φωνή, ε, την επιγραφή αυτή Και ήταν σαν να ανταποκρίνονταν οι νύμφες, ας το πούμε έτσι, έτσι σαν στο... Κορίκιου άνδρου κορί των κορίκινων νηπών ε, μέσα από το σπίτι, από μια άλλη πραγματικότητα πούμε έτσι. είχε διανοηθεί ξαφνικά μια επικοινωνία λόγω της στιγμής ε, ε, λόγω. του πάντων, θέλει μεγάλη συζήτηση Το πόσο και γιατί. θα ε, ανταπόκριση, δηλαδή, σε αυτό που διάβασα εγώ φωνάχτα, θα απαντούσε δηλαδή είχα αμέσως αυτή την συνείδηση με το που το ακούσαμε και το πήραμε σαν ένα κάλεσμα ε, εμείς τώρα σε εκείνη τη φάση δεν είχαμε ε, πάει με σκοπό να εξερευνήσουμε τα βάση του κορικίου αλλά να μελετήσουμε την αισθητή αυτή έρθα και σιγά σιγά να προχωρήσουμε σε άλλες επισκέψει μας εκεί πέρα ποτέ δεν είχαμε ούτε εξοπλισμό μαζί μα, ούτε ιδιαίτερη προβολή ή κάτι τέτοιο ε, είχαμε κάτι σαν αυτούς ούτε είχαμε. Πώ προ, το, το περιστατικό αυτό το οποίο θα έπρεπε να ερευνηθεί. Μάλιστα ο Κλειωμένη, ο οποίο παρόλο που και μεγάλη ε, εμπειρία άνθρωπο, στα βουνά κτλ., είχε κάποιο φόβο με οτιδήποτε είχε να κάνει με μεταφυσικά πράγματα. Ε, φοβότανε δηλαδή τα φαντάσματα, φοβότανε του δαίμονε, φοβότανε το ένα, φοβόταν το άλλο, φοβόταν μέσα στα σπήλαια. Εμεί παρόλο αυτό τον παίρναμε ακόμα και όταν πηγαίναμε σε... Στο ΕΣ, υπόγειε και τέτοια, για να τον αφήνουμε απ' έξω. Αυτό κοιμότανε συνήθω, α πούμε, γιατί κάναμε πολλέ ώρε μέσα σε τέτοια υπόγεια δίκτυα, και τον αφήναμε απ' έξω, ας πούμε, για ασφάλεια. Δηλαδή, άμα πάθουμε κάτι, άμα δεν επιστρέψουμε, κτλ., να υπάρχει κάποιο απ' έξω που να γνωρίζει ότι έχουμε μπει, να ζητήσει από κάπου βοήθεια ή κάτι να κάνει να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, λόγω, όχι λόγω ε, τέλο πάντων ε, μόνο τη εμπειρία τώρα, λόγω του δεν είναι πολύ τον βαθτήρα από τα πέξο. Έτσι λοιπόν ο κλειοβέλπιε και το κάθε σε αυτό το πράγμα, το δημογραφικό επεισόδιο τη στιγμή τη ιδιότητο, ε, φοβήθηκε τόσο πολύ που άρχισε να τρέμει και άρχισε ξαφνικά να το και να αρχίσει ένα δικαπλά. Έχει τα πέσει. Αυτή η έξι του κορίκει. Ο άλλο συνεργάτη μα, εγώ με το δείτη είχαμε μείνει μέχρι τη τέλο με το στόμα έτσι και ακούγαμε. Ο άλλο συνεργάτη μα ο οποίο επίση, προφανώ αυτοματικά. Κυνήγησε τον κλεωμένο για να το φέρει πίσω, μη φοβάσαι, ας πω, αλλά μάλλον φοβόταν και αυτό. Και ακούστηκε λοιπόν αυτό το πράγμα. Ε, επί, ε, θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν ένα κάλεσμα. Έτσι το λάβαμε εμεί εκείνη τη στιγμή, έτσι το κατανοήσαμε. Με πολύ έντονο νέστησε αυτό το πράγμα του. Πράγματος. Ε, μερικές φορές αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν σε λόγια, τα νιώθεις, τα καταλαβαίνεις από μόνος. Και αποφασίσαμε να κάνουμε μία... Ας πούμε, των βαθύτερων επιπέδων του κορυκίου στο οποίο μα καλούσαν οι φωνέ αυτέ. Αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι εκείνη τη στιγμή, είχαμε και του φοβησιάδε μαζί, αποφασίσαμε να επιστρέψουμε την... μια από τι επόμενε ημέρε. Έτσι κι κάναμε εξερεύνηση. Σε ευρύτερη περιοχή του Πανασούρ, εκείνη τι ημέρε. Για να τιμαστούμε. Και αποκοδικοποίησα εγώ αυτήν την πινακίδα, α πούμε, αυτή την επιγραφή την οποία αναλύω, ε, ο, ο έστρατο είναι όνομα αυτό. Έχει δύο επίπεδα η επιγραφή. Το ένα επίπεδό τι είναι. Βέβαια ήταν η επιγραφή αυτή χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις. Ένα ε, μακρινάρι. Και άρα βγάζει και άλλες λέξεις από μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα και επίσης μυστικισικός κωδικός ότι σε αυτέ τι προτάσει που δεν έχουν ε, κενά ανάμεσα στι λέξει, μπορεί να βγάλει και άλλε λέξει, συνδυασμού. Που είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο έφτατο λοιπόν όνομα του Αλκηδήμου, ο πατέρα του λεγόταν Αλκίδημο, Αμβρίσιο. Αμβρίσιο ονομάζεται γιατί το όνομα τη αρχαία Αράχοβα ήταν Αμβριό. Οπότε ήταν από την αρχαία Αράχοβα αυτό το Αμβρίσιο. Ο έφτατο του Αλκηδήμου λοιπόν από την Αμβριό. Εδώ, συμπεριπόλο, δηλαδή με λίγα λόγια, συμπεριποθήσε, βάζισε, πρώτος όψος, μαζί με τις νύμφες του Πάνα. Και βγαίνοντας από αυτό το επεισόδιο, το σημείο σε εκεί όπως ήταν η παράδοση. Ότι ελήφθη δηλαδή, απλώς δεν είχε το χαρακτηριστικό ελήφθη, που συνήθως έχουν αυτές, καταλήγουν με το ελήφθη, αυτές οι επιγραφές έχει και, και σε άλλα και εκεί πολλά, πολλές. Αρκεί να ξέρει που είναι, δεν είναι άμεσα φανερές, συγκεκριμένες. Λοιπόν, ε, ταυτόχρονα όμως ο ΕΣ είναι αυτός που έχει καλή στράτα, είναι αυτός που ε, έρχεται ε, από τον, ε, τον Αλ, μου, του Αλκίδημου, που φαίνεται να είναι το πατρόνιμό του, αλλά είναι επίσης σύνθετο από το Αλκή και το δίμος. Αλκή είναι η σωματική δύναμη, η Ρώμη, η Ανδρία, η Ευτολμία, η Γενναιότητα, αλλά σημαίνει και το ψυχικό στέλνος, ε, την περίοδο που εξετάζουμε. Ενώ α, ε, ε, Αλκέ, για παράδειγμα, είναι τα κατορθώματα, οι άθλης. Αλκημός, <συσλίτρα> λοιπόν, είναι ο, για παράδειγμα ο Γενναίο, ο σανάρος. Το ίδιο και και στο Αλκης, Αλκέος κτλ. ο ισχυρό. Η φάση του Αλκηδή μου λοιπόν σημαίνει αυτόν που προέρχεται από τον Δήμο τη δύναμη, των γενναίων, των άφοβων, των έφτολμων. Δηλαδή ότι αυτό προέρχεται από κάποια ε, ομάδα, α το πούμε έτσι, το Δήμο είναι κωδικό εδώ στην, στην προκειμένη περίπτωση, ε, η οποία είναι, θυμίζεται, αυτοί είναι εκπαιδευμένοι, δηλαδή να μην φοβούνται. Είναι άφοβοι. Είναι από τον Δήμο των άφοβων. Ε, μπορεί να εννοεί και κάποιο. Κάποια συγκεκριμένη πόλη ή κάποια συγκεκριμένη περιοχή, όπου χαρακτηρίζονται εκεί οι άνθρωποι για την αφοβία του. Μια άλλη εκεί. Λοιπόν, ο έφτατο, αυτό που έχει καλή στράτα, που ξέρει δηλαδή να ακολουθήσει τον καλό δρόμο, αυτό αυτόν αφορά το, στην ιερή προσέγγιση προ τον τόπο, στα ιερά μονοπάτια, είναι το Εύστρατο, ε, που προέρχεται από τον Δήμο των Άφοβων, από την γενιά, αν θέλετε, ή από την περιοχή των Άφοβων, των Γενναίων, των Δυνατών. Ε, Αμβρίσιος που έχει σχέση με το αμβρόσιος που σημαίνει αθάνατος και συνδέεται και με αυτές, τις επιγραφές με το αμάραντα που λέγαμε και με άλλα που παραλαμβάνεται πολλές φορές. Ο βρωτός είναι ο θνητός. Ταυτόχρονα βρωσι και βρωτός είναι ο φαγόσιμος. Επομένως η original λέξη των θνητών, δηλαδή το αντίθετο των νυμφών είναι η θνητοί ας πούμε ο λαός ο, των ημιθαίων ή των θεών και ο λαός αυτός των βρωτών εμείς δηλαδή που πεθαίνουμε, που είμαστε θνητοί που κατατρογόμαστε ή κάτι μας κατατρώγει, κάτι μας χρησιμοποιεί για τροφή του και είμαστε βρωτοί ε, υπάρχει μάλιστα μία ε, επιγραφή στο ε, ε, σε ένα σπίτι που υπάρχουν κάποιες ε, γεωγραφίες που υπάρχει ο ε, ένα είναι μια εκκλησία που έχει έξω από το σπήλαιο αυτό, που είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και αποκαλεί τον θεατή ε, ε, βρωτή μακριά από εδώ, η βρωτή. Η συνητή δηλαδή, που φυλάει εκεί το μέρος και άλλα τέτοια μπορείτε να βρείτε. Λοιπόν, μας αποκαλούν βρωτούς, φαγώσιμου, δηλαδή. Ε, και ο Αμβρόσιος και η Βρωσία ανάλογα είναι αυτή που προσφέρει την Αθανασία ή, ή στην προκειμένη περίπτωση που δεν χρειάζεται να φαγωθεί η Αμβροσία των θεών. Ε... και έτσι λοιπόν το αμβρίσιος συνδέεται με το αμβρόσιος που είναι ο αθάνατος, αυτός που δεν πρόκειται από κάποιο και έχει και άλλες ερμηνείες ε, μυστικιστικές έχει να κάνει με, το... με την αναβλήζουσα ενέργεια, σαν να είναι κάποιος σαν να είναι σε τριβάνη ενέργειας σαν να είναι ενεργοποιημένος πάρτε το έτσι λοιπόν, Κάποιο ο οποίο είναι... έχει ακολουθήσει του σωστό δρόμο ο οποίος είναι άφοβος ο οποίος είναι ενεργοποιημένος και αναβλύζει την ενέργεια ανοιχτό, ας πούμε. Ε, σύν περιπόλο, ε, η πρώτη ερμηνεία είναι ότι περπάτησε μαζί με τις νύμφες, παν-νύμφε τις νύμφες του ΠΑΝΑ, παν-νύμφε. Ε, αλλά αυτό το πόλο είναι, το περιπολία είναι η, η περιδίνηση γύρω από έναν άξονα ε, Γύρω από έναν πόλο, γι' αυτό ας πούμε η γη κάνει, ας πούμε περιπολία σε σχέση με τους πόλους της και με τον Άξονά της. Ε, ο ο χορό αυτός, ο οποίος έχουμε το γαϊτανάκι το λεγόμενο, στείλουν ένα στήλο, ένα πόλο δηλαδή, και με τα λουριά που κρέμονται ή τις κορδέλες που κρέμονται από τον πόλο, πιάνει ο καθένας μια κορδέλα και αρχίζει και χορεύει. Και κάνει την περιπολία γύρω από τον πόλο και χορεύει. Μάλιστα, ε, αυτά ήταν πρακτικές και πράγματα τα οποία συνέβαιναν εκεί σε εκείνη την εκκλησία. Του Δελφού και τη Ελλάδα. Αν κάποιο πάει στο αρχαιολογικό μουσείο των Δελφών, θα δει εκεί ένα ειδόλιο το οποίο είναι ένα στιγμιότυπο, ένα καρέ, ένα πόλ. Αν ήταν, α πούμε, για παράδειγμα, μια φωτογραφία, θα ήταν ένα, ένα στυλ που λέγαμε. στο οποίο, στο οποίο ε, αναπαριστά ε, τι νύμφε που χορεύουν γύρω από τον Πάνα. Δηλαδή, είναι στο κέντρο, κάθεται πάνω σε ένα πόλο, σε ένα μικρό στήλο, ένα αυτού του στύλου που σα έλεγα που ήταν πάνω στι τούμπε. Τον ηλιακό χάρτη. Ε? Λοιπόν, ε, κάθεται ο Πάνας και γύρω του χορεύουνε πιασμένε χέρι-χέρι οι νύμφε. Αυτό εδώ τώρα το βλέπει κάποιο και, και έχει α πούμε κατά νου αυτού του πίνακε με τι μεράιδε που χορεύουν κυκλικά και διάφορα τέτοια. Όλα αυτά ε, δεν είναι έτσι ακριβώ. Κανονικά. Κανονικά αυτό το πράγμα είναι μια δύνη η οποία περιστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τα λεγόμενα αερικά. Είναι αυτή η ανεμοστόδηλη που ονομάζονται αερικά που υπήρχε από την αρχαιότητα την βασιά αρχαιότητα επιτήρηση και μικρή σήμερα υπάρχει ότι αυτή η στρόβιλη η οποία εμφανίζονται ξαφνικά από το πουθενά παρασταίρνουν τα ξερά φύλλα τα χαρτιά, ξέρω εγώ τα κλαδιά κτλ είναι τα αερικά τα λεγόμενα είναι α πούμε τα πνεύματα πνεύματα άλλωστε και πνεύμα είναι η πνοή έτσι σημαίνει το φύσιμα <συσίμα> του αέρα και η... Και αυτό εδώ λοιπόν είναι αυτέ οι ενέργειες, αυτέ οι οντότητες σε πάση περιπτώσει, είναι αυτό ο χώρος των ξωτικών που αφήνει τα λεγόμενα fairy rings. Εκεί που χορεύουν, α πούμε, σκάβουν και το έδαφος και αφήνεται, μένει ένας νεραϊδόκυκλος στο τέλος, ένα fairy ring, το οποίο ε, συναντάς τις Ιρλανδικές παραδόσεις για τα ξωτικά και τα fairy, για τους fairy, και το, βόρεια Ευρώπη και στην Ελλάδα βέβαια. Ρόρες φορές, φορές τρώνουν και μανιτάρια μετά. Ή κάποια παράξενη λουλούδια ή χόρτα περίεργα σε αυτό το δαχτυλίδι, α πούμε, σε αυτό το fairy ring που αφήνει ο χορό των γνωτικών, που αν σε παρασύρουν μαζί του, ε, αρχίζει και χορεύει και δεν μπορεί να ξεκολλήσει από εκεί. Και όταν βγαίνει μετά από το χορό, μπορεί να χορεύει, α πούμε, όλη τη νύχτα. Και μετά να βγει από εκεί, δεν έχουν περάσει δέκα μήνε, δέκα χρόνια, εκατό χρόνια. Έχεις κάνει τον χρόνο και άλλα τέτοια. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν κανονικά είναι μια ζύμη πολύ γρήγορα. Και αυτό εδώ το ειδόλαιο που έχουν εκεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Ρεφόρμων με τις νύμφες γύρω από τον Πάνα είναι, ένα, είναι μια φωτογραφία, ένα στυλ, ένα καρέ αυτή τη ταινία. Δηλαδή σαν να το κινηματογραφείς και να πατάς pause ας πούμε και να κάνεις το αργό και να βρίσκεις τακ και να, είναι, να βλέπεις ας πούμε τις νύμφες που είναι πιασμένες χέρι-χέρι και αυτές χορεύοντας γύρω από τον Πάνα προκαλούν αυτή την περιρύνηση που είναι πολύ γρήγορη. Ε, αυτό εννοεί λοιπόν στην επιγραφή όταν λέει Όπω ακριβώ το εδόλιο εκείνο, χόρεψα δηλαδή γύρω από τον πόλο που είναι ο Πάνας. Γι' αυτό και θα δηλαδή, δείτε στην πεντέλη πιο πάνω, υπάρχει το πανεπόλιο του Πανός και άλλα τέτοια α πούμε τα οποία ναι, μεν, σημαίνει την βοσκή και ξέρω εγώ, αλλά έχει το πόλο, το πόλιο μέσα γιατί συνδέεται με αυτά τα πράγματα. Είναι τέλο πάντων θεωρητικό μια μεγάλη μυστικιστική ε, συζήτηση και με γνώσει άγνωστε που κατά κύριο λόγο έχουν να κάνουν με αυτά τα πράγματα. Ε, περιγράφει λοιπόν αυτό το πράγμα Το πώς προσέγγισε κάποιος εκεί πέρα Τον ακριβή τρόπο Και ότι το έκανε με το σωστό τρόπο δηλαδή Και κατέληξε να τον πάρουν μέσα Στο χώρο του Οι νύμφες του ΠΑΝΑ Αντίστοιχα το ΠΑΝΑ ας ας πούμε, έχει και άλλε ερμήνειες Το ΠΑΝ και λοιπά Είμαι ο Πατρελής Γιανουλάκης Και εκτέμπω διηγήσεις ε, Αναμνήσεων Από περιπέτειες και Εμπειρίες μαζί με τον Δημήτρη Κούγκουλο, σήμερα τη μίστα σε ένα μικρό, ίσως και λίγο μεγαλύτερο από ό,τι περίμενα, ε, μνημόσυνο στη θέση του Δημήτρη Κούγκουλου που αυτή την εποχή με 10 χρόνια ε, από τότε που δραπέταξε από τον γνωστό κόσμο ο φίλος μου ο Δημήτρης. Ε, ακούει κανείς εκεί έξω τις διηγήσεις. Υπότιτλοι yeah. συνέχεια που ακόμα και ένα μήνα στην λιγότερη ευρωτή του. θα πέντε μέρες λοιπόν τώρα η... θυμάμαι τώρα σε αυτό που σας έλεγαν νωρίτερα κάποιες κωδικές μίξεις που κάνει ο Παυσανίας στι περιηγήσει του αναφέρονται στο κορίκιο, ο Παυσανίας ήταν μοιημένος σε όλα τα, τα μυστήρια στα φωκικά αν θυμάμαι καλά είναι σώστα στα φωκικά ε, όπου λέει κατά η πρόσβαση στο κορίτσι ο άνδρο είναι ευκολότερη για έναν μοναχικό οδυπόρο. Αν αυτή την παράξενη παρατήρηση που είναι κωδική. Επίσης λέει ότι είναι το πιο αξιοθέατο από όλα τα σπήλια που υπάρχουν στη γη. Και άλλα τέτοια περιεχνήσει κάνει ο Παστανές, οι οποίε είναι εντελώ κωδικέ δεν θέλουν συζήτηση κάθε μια του. Η φάση αυτή που λέω με, τους χο... με, το... με τις περιδυνήσεις αυτές, με τους χορούς των Πέιρης ή με τους χορούς των Ιμφών και όλα αυτά εδώ, και με το συμπεριπόλο αυτό ή τα αυτά εδώ που σας έλεγα υπερινυμφολίπτων, είναι στην ουσία στη βάση τους είναι ένα είδος καταληψία. όπως ίσως... Ιδανώ ταιριάζει και με τη φάση με τι Μενάδε και με άλλα τέτοια πράγματα. Ε, όπω το συναντάμε, το έχετε δει, ίσω κινηματογραφικέ ταινίε, εσεί που δεν τα έχετε διερευνήσει αυτά τα πράγματα. Ε, όπω συναντάμε, α πούμε, για παράδειγμα, στι τελετές του Voodoo ή στι λεγόμενε Mambo Witches τη Νοτιού Αμερική ή τη Κεντρική Αμερική, ή στο Ride of the Spirit, το Spirit Ride των Αμερικανών Baptistών και των Shaker, όπω ονομάζονται όπου γενικώ υπάρχει αυτή η... Η... η κατάσταση σύμφωνα με την οποία η Θεότητα ή το Άγιο Πνεύμα ή πως δαίμονας ή ξέρω εγώ τελικά, το μια οντότητα που καβαλικεύει έναν πιστό και τον κάνει να χορεύει εξτατικά, μπαίνει μέσα του ας πούμε τον συμπαρασύρει με αυτό μάλιστα σχετίζεται και η ρίση για τον Ισαΐα στην Βίβλο που λέει, που το χρησιμοποιούν και στους γάμου, το Ισαΐα χόρευε μαζί με την ύμφη του γάμου, έτσι, σε κύκλο, κατίζεται, ε, στο κεφάλαιο 14 μάλιστα, λέει ο, ο κύριος τον Ισαΐα, το κύριος θα μπορούσε να σημαίνει οτιδήποτε υπόψη, ε, και εγώ θέλω σε υπεύση επί τους υψηλούς τόπους της γης. Λέει ο Θεό, τον Δυσαεία. Η λέει, υπό του υψηλού τόπου τη γη. Mm. Τέλο πάντων, συνδέεται με πάρα πολλά πράγματα, με πολλέ παραδόσει όλα αυτά. Δειγματοληπτικά τελείω τα αναφέρω, και όπω το περίφου μπορεί να τα φέρω σε μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευαίσθητοι με λίγα λόγια άνθρωποι που πηγαίνουν με συγκεκριμένη πρόσβαση, έχει συγκεκριμένος, υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο, συγκεκριμένη μεθοδολογία πρόσβαση σε αυτού του χώρου. Όπω το και στην προηγούμενη εκπομπή μα. Ε, προσεγγίζεις σιγά σιγά σιωπηλά, χωρίς πολλέ πολλέ κινήσει, πολύ αργά, αφιερώνεις χρόνο. Μάγγαίνει ένα βήμα τώρα, ένα βήμα πιο μετά, κάθεσαι στην αγωνί τη αξιοπληρώ, πολύ καλά, αμέσαι μαζί με άλλους με άλλον, δεν μιλάτε καθόλου με νοήματα μόνο, τα νοήματα εντελώ κωδικά γρήγορα. Ε, αν παρατηρήσεις κάτι, δεν πανικοβάλεσαι, δεν τρέχεις, δεν φωνάζεις, δεν κάνεις τίποτα, κάθε ακίνητο τελείω και παρατηρείς αυτό που συμβαίνει, δεν ανταποκρίνεσαι άμα δεν σου απευθυνθεί. Έχει πολλά, πολλές, πολλές λεπτομέρειες η στρατηγική μύστικη προσέγγιση στους ιδιαίτερους τόπου όπου συμβαίνουν πράγματα. Ένα από αυτού του τόπου λοιπόν είναι και εκεί. Ε, επιστρέφουμε κατά στιγμή ε, με τον Δημήτρη στο, ε, εκείνη την εποχή στο κορίτσι, για να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα που ακούσαμε από τις, τη χοροδιά των νυμφών. Ο κλεομένης δεν θέλει με τίποτα να μας ακολουθήσει, είναι ε, εντελώς φοβισμένος από την όλη φάση. κάποια στιγμή προσπαθεί να την αρνηθεί μάλιστα ότι ήταν ακριβώς αυτό. Έλεγε μήπω ήταν βίες. Του λεωρή, οι διολίστηκε, οι τι βίε α πούμε εδώ, μπορούν οι βίε, στον Πανασό α πούμε, ε, ονομάζουν βίε, α πούμε, κάποια βίτα, ε, βίε, κάποιου είδου που είναι σαν κουκουβάλιε, φανταστείτε α πούμε, μάλιστα θεωρείται ότι έχουν κάποιο ανθρώπινο πρόσωπο, άδα, ε, στο παρελθόν του έδιναν μεταφυσικέ ιδιότητε, εννοεί, μήπω ήταν βίε τελικά. Και του έλεγα, εγώ α πούμε, τι βίαιζεσαι, όταν ακούγα μισό λεπτό χωροδία, μακρόσυρτια. Με τι είναι δυνατόν, λαρίγκι πουλιού να βγάλει αυτό το πράγμα και μπάλει στα 40 μαζί, η χωροδία, η intelligence, η ελεύθερη, α πούμε. Πού δεν γίνεται να βγαίνει από πουλία αυτό το πράγμα που ακούσαμε. Ήταν ανθρώπινη φωνή, κανονικά βέβαια. Εγώ έχω ξανακούσει τέτοια πράγματα και στη Σκοτία και στην Ιρλανδία. Έχω ακούσει τα τραγούδια των ξωτικών άλλε εμπειρίε, άλλε διηγήσει αυτέ. Ε, και ήχους και, και τα λοιπά και πάντοτε έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ακούγονται σαν ε, σαν μια παιδική χαρά σαν παιδικές χοροδίες γε, Γενικώ αν, αν είναι φωνές ακούγονται σαν να είναι πολλά παιδάκια ε, δεν είμαι από αυτούς που θεωρώ γνωρίζω πολύ καλά ότι η πεποίθηση των μικρών ξωτικούλυδων είναι παραμύθι είναι από το σεξπιρ είναι από το ε, όνειρο του σεξπιρ από κει έχει μεταδοσία αυτή η πεποίτηση. Τα εξωτικά είναι κάτι μικράκια που είναι πάνω στα λουλούδια, που είναι όλα αυτά εδώ τα μεραϊνάκια. Αυτό είναι παραμύθιος. Η κανονική, η πραγματικότητα και η αληθινή παράδοση ότι είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Όπως ακριβώς θα έλεγα νωρίτερα που, συναντούσε, που συνάντησε το πλήρωμα των, του υπταμένου εκείνου δίσκου ο Huawei Patrolman. Είναι τέτοιοι. Είναι άνθρωποι κανονικοί κανονικού ύψους έτσι εμφανίζονται. δεν είναι παιδάκια δηλαδή αλλά παρόλα αυτά όμως οι ισχυτικές εμπειρές που έχω εγώ είναι τέτοιες ε, συμφωνούν δηλαδή με την... αυτό το επεισόδιο του Κορικίου Άνω εισχωρήσαμε λοιπόν στα βαθύτερα του Κορικίου ε, ο Δημήτρης είχε την συνήθεια να... όταν ήθελε σκαρφάλωμα τα πράγματα μέσα ξέρετε Υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, τα βράχια μέσα σε πολλά σπήλια Έχουν κάποιο είδους ε, μια υγρασία, πολλέ φορέ. Θα, θα μπορούσα να πεις ότι και κάποιο είδους εκκρίσεις, τις οποίες βγάζουν. Ε, και είναι με την οποία κυριολεκτικά, άμα αρχίσεις να σκαρφαλώνει να πιάνεσαι από εδώ, να πιάνεσαι από εκεί, μου δουρώνεσαι με αυτό το πράγμα. Τα σαλίδεσαι. Τα ρούχα σου, ξέρω εγώ εσύ ο ίδιος, τα μαλλιά σου... Τα είναι σαν αν, αν είσαι πολλές ώρες μέσα σε αυτά και μετά βγεις Είσαι σαν να, ε, αν σκαρφάλωνες και έκανε πράγματα τέτοια Και ο Δημήτρης θεωρούσε ότι αυτό ήταν σημαντικό Σαν γεγονός Ότι μπορούσε με αυτόν τον τρόπο γινώσουν ένα με το μέρο. Αυτό είναι επιθύσεις οι οποίες πάνε πολύ μακριά Φέρω ένα μικρό παράδειγμα σε σχέση με αυτό Είναι παραβολικό αυτό Από όλα σχετίζεται το ότι είναι πάνω και κάτω ε, Έχετε παρατηρήσει πολλές φορές ότι όταν πηγαίνετε... Χωριά, σε εξοχέ, συγκρομέ κλπ. Και, και αν συναντήσετε εκεί στην εξοχή και κάναμε πρόσχυλο ή τα σκυλιά, α πούμε, σα επιτίθενται, σα γαβγίζουν. Ε, θεωρείτε εσεί ότι είναι η δουλειά του αυτή, α πουμε σα επιτιθενται σα γαβγιζουν θεωρειτε εσει οτι ειναι η δουλεια του αυτη ας πουμε να φυλάνε το μέρο και τον βλέπουν να τον γαβγίζουν. Δεν ισχύει αυτό, πράγματι σα γαβγίζουν μόνο. Γιατί? Διότι οι υπόλοιποι άνθρωποι που ζουν εκεί έχουν πάνω τους τις του τι μυρωδιέ του μέρου, εκείνου. Έχουν γίνει ένα με το μέρο. Κατά το αρθούριο. Με το graal, you and the land are one, που λέει η φωνή των Πάρσιβαλ. Εσύ και η γη είστε ένα. Ε, ε, έχουν επάνω του λοιπόν τι μιλωδιέ του τόπου. Βαδί ε, δηλαδή, τα ρούχα του έχουν εμποδίσει τι μιλωδιέ τη υπαίθρου ε, εκεί, τη συγκεκριμένη περιοχή. Τρώνε πράγματα από τη συγκεκριμένη περιοχή. Πίνουν νερό από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ε, Συνεχώ ακουμπάνε πράγματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Ε, είναι με στα δέντρα, είναι με στα χόρτα, είναι με στα χωράφια. Και, λοιπά, και έχουν πάνω του όλε τι μυρωδιέ και όλη την ενέργεια τη περιοχή. Ο σκύλο λοιπόν που του συναντά λέει: Αυτό είναι δικό μα, είναι από εδώ. Δεν του επιτίθεται, δεν του βγαβγίζει, δεν του προκαλεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν όμω είναι ένα ξένο, όπω για παράδειγμα μπορεί να είσαι εσύ που προέρχεσαι από μια την πρωτεύουσα, που είσαι πάνω στι μυρωδιέ τη πόλη, των αυτοκινήτων, ε, των τσιμέντων, των άλλων ενεργειών, άλλων καταστάσεων, καταστάσεων τα μεταφέρει μαζί σου εκεί. Είσαι σε στρολάπτης, είσαι ένα μπάμπλου δικός σου. Και ο, τα, τα σκυλιά το μυρίζουν αυτό το πράγμα, το αναγνωρίζουν και είσαι ένα ξένο σώμα. Και όπως ακριβώς τα αντισώματα μέσα μας, έτσι ακριβώς και τα ζώα αυτά, σου επιτίθονται ως παρήσεκτο, ως ξένο, ως ε, ιό. Στο μέρος που δεν σε εκεί. Είσαι ξένο σώμα. Και είναι ακόμα μια απαγόρευση που υπάρχει σε σχέση με αυτά τα πράγματα, ότι όλα τα πράγματα όταν είσαι έξω από τις γνωστέ σου διαδρομέ. Σου επιτίθενται διότι είσαι ξένο σώμα. Η φύση ίδια. Και τα, και τα λοιπά. Το ίδιο λοιπόν, ε, σύμφωνα με, σας λέω τώρα εγώ ένα ε, δείγμα των, των ανακαλύψεων γνώσεων, αν θέλετε, μυστικών γνώσεων ή αντιλήψεων, όπως θέλετε πείτε τα, ε, εφάρμοζε και ο Δημήτρης, θέλοντα να γίνει ένα με εξαιρήμιση με του σπηλαίου, με αποτέλεσμα να μην φοράει ποτέ, ποτέ, ποτέ παπούσια. Έβγαλε τα παπούτσια, ήταν εμπίτε με τις κάλψες ή ήταν Κάτι το οποίο δεν το έκανα. Ε, και όταν σκαρφαλώναμε έπρεπε λίγο να χαλαρώσει κάποια στιγμή, να πει θα λερωθώ. Γιατί αυτό συνέβη σε μεγάλο βαθμό εκεί στο Κορύπιο, διότι υπήρχαν παραμέσα ολόκληρες ε, σταδιακές, ε, σε διαδοχή, υπόγειες ε, λοφοσιρές. Βράχια. Πολύ μητερά, ψηλά πολύ, τα οποία έπρεπε να σκαρφαλώσεις μέχρι την κορυφή τους. Αρκετά ψηλά, πολλές φορές και, ξέρω εγώ, ας πούμε, 8-9 μέτρα, 10 μέτρα. Ε, άλλες φορές λιγότερο, α πούμε, 5 μέτρα. Ε, να φτάσεις στην κορυφή τους και να περάσεις από την άλλη μεριά να κατεβείς για να μπορείς να συνεχίσεις παρακάτω. Δεν μπορούσες να τα παρακάμψεις, δηλαδή, έκανε μπροστά σου. Και έτσι λοιπόν για να σκαρφαλώσεις αυτό το πράγμα τα πράξια να αγκαλιά στα ταλακτήτες, τα και τα λεπτά. Οπότε εμποτιζώσουν εντελώ εντελώς από το σπίτι. Αυτό είχε και ενεργειακό αποτέλεσμα. ένιωθε στο τέλος και κάπως. Ε, το ότι ενωνώσουν με την ενέργεια αυτού του χώρου. Ε, τέλος πάντων θέλει μεγάλη ανάλυση αυτό. Και πολλές διηγήσεις σε σχέση με αυτό υπάρχουν, μπορώ να αυτό από εμπειρίε. Έτσι λοιπόν γίναμε ένα με το χώρο και σκαρφαλώνοντας κάποια στιγμή μάλιστα ε, είχαμε, ε, ε, εγώ είχα κολλήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο δεν μπορούσα να κάνω ούτε μπρος ούτε πίσω είχα κολλήσει πάρα πολύ και λειτουργήσε εκείνη τη στιγμή λίγο μοιητικά για μένα. Ε, ο κίνδυνος πάντα σε αυτές τι περιπτώσεις είναι μοιητικός. Ε, είναι ένα ξεπέρασμα των προσωπικών σου ορίων. κάθε φορά που ξεπερνά κάποιο όριό σου ε, νοείται ω μια για σένα. Είτε αυτό ε, έχει να κάνει με κάποια υπεράθρωπη για σένα προσπάθεια, μπορεί να, για άλλον μπορεί να μην είναι, αλλά να είναι για σένα. Προσωπικό ε, είναι. Ε, πολλές φορές έχω βρεθεί σε αυτή τη φάση να ξεπεράσω τα όρια του εαυτού μου σε διάφορες φάσεις και πάντα λειτουργούσε μυητικά. Το καταλάβαινε και στο σώμα σου, δηλαδή και στι αισθήσει σου και ένιωθες. Έμπαινε σε αυτό που λέει ο μεγαλός ψυχολόγος Άμπραχαμ Μάζλοου Έντονο και διαρκείας peak experience, οι λεγόμενες εμπειρίες κορύφωσης. Θα πρέπει να το διρευνήσετε αυτό για να μάθετε περισσότερα. Για τα peak experience, όπω όπως το κορύφει, P-E-A-K. Ε, έτσι λοιπόν βρέθηκα σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτές είναι πάντα εναλλακτικές καταστάσεις της συνείδησης. Δηλαδή, σε αναλλακτική κατάσταση συνείδηση εξαιτία τη μεγάλη προσπάθεια και του ξεπεράσματος των οριών αλλά και ταυτόχρονα του ενεργειακού αποτελέσματο που είχε αυτό το πράγμα, το ότι γιόμαστε γινό, ένα με το μέρο. Και μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη διαδρομή ορών μέσα στο σκοτάδι, σε απόλυτο σκοτάδι. Καταλήξαμε τέλο πάντων αφού είχαμε διάφορε τέλο πάντων, ανακαλύψει κανονών περιπέτει κλπ. Φτάσαμε κάποια στιγμή ε, εκεί που οδηγούσε όλο αυτό. Οδηγούσε σε ένα μεγάλο βαθιά με στο βουνό υπόγειο, χώρο σαν μια μεγάλη αίθουσα, α το πούμε έτσι, όπου υπήρχε εκεί ένα δωμάτιο. Ε, σαν ένα κουβούπλιο, φανταστείτε. Σκαλισμένο. Ήταν λαξεμένο επάνω στο βράχο. Αρχαίο. Δηλαδή είχανε κατασκευάσει εκεί ένα δωμάτιο. Ε, με είσοδο, με πόρτα κανονικά, με πύλη, με τυχώματα κανονικά και στο οποίο έμπαινε μέσα, ε, δεν ήταν πολύ ψηλό, ήταν σχεδόν δύο μέτρα το ύψος του, μπορεί και λιγότερο, και μόλις έμπαινε μέσα στο δωμάτιο αυτό, το οποίο προεξήχεται από τον βράχο, το τέλος εκεί που κατέληγε το πράγμα δεν μετάνακαλούσαν τους συνεχιζόταν αλλά τέλος, εκεί που κατεληγε το πράγμα, βέβαια μετά ανακαλύψουμε ότι συνεχιζόταν, αλλά τέλος πάντων, σκώ παρακάτω, ε, είχε ένα... Όταν έμπαινε μέσα, αν κοιτούσε προ τα πάνω με τι προβολίσει που κοιτούσαμε, αν κοιτούσε προ τα πάνω, είχε στο ταβάνι μια μεγάλη τρύπα. Πολύ μεγάλη κελία Αν πιανώσουν τώρα από αυτή την τρύπα και έκανε λίγο το κασκαντέρα, α πούμε, περνούσε μέσα από την τρύπα αυτή στον από πάνω όροφο του δωματίου. Δηλαδή, φανταστείτε δύο κύβου, τον έναν πάνω στον άλλον, συνδεδεμένους μεταξύ του, όλοι με μια τρύπα. Οπότε υπήρχε ένα δεύτερο δωμάτιο δηλαδή από πάνω, το οποίο είχε από αυτή την τρύπα. Δύο κύβους, ένας πάνω στον άλλο, Λεξεμένου, μεγάλου Ελλίου. Και μάλιστα μέσα στο δωμάτιο αυτό ήταν γεμάτο η τύχη από χαραγμένες επιγραφές. Τα περισσότερα ήταν αρχαία γρα... γράφτητη. Δηλαδή πρέπει να ήταν του 500 π.Χ., του 1000 π.Χ. ξέρω εγώ, 300 Απ.Χ. τα πρώτα χρόνια μεταξύ των και ε, ξεκάθαρα αυτό γιατί καταρχάς ήταν από λατινικές επιγραφές τα λατινικά από Ρωμαίους, μέχρι ε, πολύ αρχαία ελληνικά ομοιρικά σχεδόν ε, χα, χαραγμένα μέσα εκεί και μάλιστα είχε και μία επιγραφή που μου αρέσει να πιστεύω ότι ήταν του παυσανία του ίδιου γιατί έγραφε και κα εγώ κα εγώ και εγώ κα εγώ εσ εδελφούς, και εγώ μέ του δελφούς και από κάτω παυσανίας. Βέβαια, το έκαναν οτιδήποτε παυσαρδία, αλλά με αρέσει να σκέφτομαι ότι ήταν του παυσαρδία, του αρχαίου συγγραφέα, του περιηγητή. Εκεί λοιπόν, τι ήταν αυτό το χώρο, όπω κάναμε εκεί τη μελέτη και καταλάβαμε. Εκεί ήταν αυτό το πράγμα που σα έλεγα νωρίτερα. Ήταν μια, ε, α την πούμε έτσι, δεξαμενή εντό αγωγικών χώρου απομόνωση. Εκεί γινόταν η βαθιά μνήμη στον άλλη. Είχε κατεβεί στον κάτω κόσμο, ήσουν απλά. Μετά από όλη την περιπέτεια σου είχα φτάσει εκεί, ζωντανό, στον Άδη. Και εκεί, αν θέλαμε να σε μιλήσουν, σε παίρναν οιμιωμένοι, σε κατεβάζανε εκεί κάτω, μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, με χρυσού, φανταστείτε, με μεγάλη περιπέτεια μέχρι με να εκεί, και μετά σε αφήνανε εκεί και γεια σας, και φεύγανε. Σε βάζανε στο δωμάτιο αυτό για να μην κινδυνεύει γιατί γύρω ήταν τρύπε, είχε εξοκόμματα, ήταν βράχια, κλπ. ο χώρο αυτό, η αυτή καθώς εκεί που ήσουν ακίνδυνα μέσα και πέρα από το και φεύγαν. Και σ' εκεί μόνος. Με το που φεύγανε αυτή τώρα με τους πυρσούς έμενες εσύ εκεί στο απόλυτο σκοτάδι. Απόλύτω. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν έβλεπες τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα απόλυτο. Είναι η απόλυτη σιωπή. Ακούς μόνο την καρδιά σου να χτυπάει τίποτα άλλο. Και σ' αφήνανε εκεί πέρα μέσα στο σκοτάδι. Καταλαβαίνετε ότι αν περνούσε σε λίγη ώρα δεν ξέρεις πόση ώρα είσαι εκεί πέρα, αν σ' αφήνανε για παράδειγμα μια νύχτα και ερχόταν μέρα σε πάρουν, δεν μπορεί να νόμιζες ότι είσαι εκείνη εβδομάδα ή πέντε λεπτά. Έχανε στον χρόνο από ένα σημείο και μετά τελείως και γινόταν αυτό που νεαροί λέγαμε, δεν ξέρω αν λέγεται ακόμα, έβρινε στον Χριστό Φαντάρο εκεί. Ε, γιατί διότι αυτή τη στιγμή έχει διαφορά από το να έχεις ανοιχτά τα μάτια ή αν τα έχει κλειστά. Άμα τα μάτια σου, αρχίζουν και εικονοποιούνται οι σκέψει σου. Και μάλιστα, αν μείνει όπω έχω εξηγήσει και σε άλλη εκπομπέ, αρκετά αδρανή, θα σου κάνει η οικονομία η ενέργεια ο εγκέφαλο και, και θα σου κάνει όφτα, Θα μπαίνει σε μια κατάσταση ε, ύπνωση. έτσι αρχίζει και βλέπει και τα όνειρα. Οι εικόνε αυτέ, οι σκέψει, εικονοποιούνται. Το ίδιο όμω συμβαίνει με ανοιχτά τα μάτια πλέον. Από αρχή και βλέπει πράγματα. Και, και εκεί συμβαίνει η λεγόμενη ψυχεδέλεια. Δηλαδή η, φανε, η ψυχεδέλεια σημαίνει η φανέρωση τη ψυχή. Σου και δήλωση, εκδήλωση κλπ. Ε, δήλωση είναι η φανερωμένη. Με Παναγία η φανερωμένη, επειδή το νησί εκεί εμφανίστηκε μέσα από την Η έψαχναν στον ουρανό. Η και εκεί συνεβη λοιπόν η λεγόμενη ψυχεδέλεια. Δηλαδή η φανερώση τη ψυχή. Δηλαδή, Έβγαινε η ψυχή σου, έβγαιναν το, υπο... το ασυνείδητο σου, αν θέλετε, δεν θέλετε να μιλήσουμε με τέτοιου όρου. Α μιλήσουμε με τέτοιου όρου, ψυχολογικού. Έβγαινε το ασυνείδητο σου προ τα έξω και έβλεπε καθ' αρχικά μπροστά σου του χειρότερου φόβου σου. Ήταν δηλαδή αυτό που λέγεται παραδοσιακά μυστικιστικός, αντιμετώπιζες τον ένικο στο κατόφλι. Τον dweller at the threshold. Το οποίο προέρχεται από το ζανόρι του Μπάλουερ Λίττον, Οδηγήσεων περί των Βριλ. Εν είναι παραδοσιακό ο όρο, μυστικιστικό, σημαίνει την αντιμετώπιση του κατώτερου εαυτού σου, τη σκιά σου, κατά κλπ. Είναι η μονομαχία, είναι αυτό που βλέπετε και σε ταινίες έχει περάσει μυστικιστικά πολλέ. Ένα σύντομο απλό παράδειγμα είναι στο Star Wars που μπαίνει σε ένα σπήλαιο ο Luke Skywalker, ο φωτεινό εθερογάμων και συναντάει μέσα στο σπίτι, δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, είναι σε μυητική εκπαίδευση από το Γιόντα, μέσα στο σπίτι αυτό βλέπει τον Darth Vader μπροστά του. Και μονομαχεί με τον Darth Vader. Και τελικά καταφέρνει και τον Νικάη. Και μόλι τον Νικάι του βγάζει το προσωπείο, την προσωπείδα και βλέπει τον εαυτό του. Ο, ότι αντιμετώπισε το είναι αυτό του, τον σκοτεινό εαυτό του. Αυτό είναι ο Dweeler Everett Resolve, ο ένικτος του κατόφλου. Συμφωνα με, τις σχέσεις, με τη μυστική παράδοση. Και εκεί λοιπόν αντιμετωπίζει, αναπόφευκτα μπαίνει σε αυτή τη φάση. Είσαι ήδη σε μια αναλλακτική κατάσταση συνείδηση, είσαι σε πλήρη εστιατική απομόνωση, ε, εκδηλώνεται το ασυνείδητό σου και ε, συνήθω η χειρότερη μορφή του ασυνείδητου σου. Βλέπει ό,τι τρέμεις και ό,τι φοβάσαι, το βλέπει μπροστά σου. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα η τρύπα στο Ταβάνι ήταν γιατί αφήνανε και κάποιον από πάνω, ο οποίο σου έκανε και κάποιο παιχνίδι. Δεν είχε ζήσει ούτε έχει άνθρωπο από πάνω μπω, σου, μιλούσε κιόλα κάποια στιγμή. Να πήρε και μηνύματα να νόμιζε. Και να μπορεί να σου κάνει και διάφορα άλλα κόλπα αυτός, από το πάνω δωμάτιο. Γιατί εσύ δεν έβλεπες τίποτα και άρα και να σήκωνε στα χέρια σου, δεν καταλάβαινε ότι είναι τρίτη και το ταβάνι, δεν είχε ιδιαίτερη αυτή. Ότι υπάρχει άτομο από πάνω, το οποίο αν δεν κουνιότανε και ιδιαίτερα πολύ, μπορούσε α πούμε να σου μιλάει για παράδειγμα. Όπου εσύ θα θεωρούσε ότι μιλάει μια υπερκόσμια φωνή. Και έτσι λοιπόν στο ενισχύανε με διάφορα τέτοια κόλπα την εμπειρία του αυτήν. Και θεωρούσου να πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο ότι έχει περάσει την άλλη πλευρά. Και ήσουν πλέον ένα άνθρωπο ο οποίος ανέβηκε με σ'αυγεί, ερχόσουν να πλέον φωτισμένο, ερχόσουν ερχόσουν από την άλλη πλευρά. Ακούει κανεί. Αυτά είναι τα μυστήρια. μεγάλα μυστικά της ανθρώπινη οντότητα, αποτυπωμένα μέσα σε ιστορίες, μύθους μυστικές παραδόσεις, μυθικισμούς και Αυτό και Αυτός που το κάνει αυτό το πράγμα είναι ένα πάντα ένα ήρωας ο οποίος ξεπερνάει τα όρια της ζωής πίσω εδώ το μυστικό διαστημικό σταθμό. έλεγα λοιπόν πριν τη διακοπή μας αυτή για τον Δάντη ότι τον είχαν δακτυλοδεικτούμενο στους δρόμους ως ο άνθρωπος που επισκέφθηκε ζωντανό τον κάτω κόσμο και επέστρεψε για να μας διηγηθεί την ιστορία και μέχρι και ο Δόγκη Χώτης κατεβαίνει στον Άδη μέσα από το σπήλαιο πηγάδι ας το πούμε του Μοντασίνο. Όπω διοικείται ο Θερβάντε, κάνει την κάθοδό του δεμένο με ένα σκηνί, σαν ομφάλιο λόρο, μάλιστα το ονομάζει και ομφάλιο λόρο. Όπω λέει ο Θερβάντε, το πώ χάνεται τελείω, το ίδιο και όλοι οι ήχοι, μένει το σκοτάδι, η σιωπή του πολυκόνου, τα τονίζει με έμφαση πολύ αυτά, κρεμασμένο εκεί, όπου τελικά κοιμάται γαλήνιο και ονειρεύεται. Και αφού παρέμεινε στη μήτρα τη πυλιά για μεγάλο χρονικό διάστημα, η εμπειρία τελικά έχει λειτουργήσει απίστευτα ανοζογονητικά για τον τον απελευθερωμένος μετά επιστρέφει στην επιφάνεια νιώθοντας μάλιστα μεγάλη πείνα και δίψα όπως ένας γροτός και διηγείται τις παράδοτες περιπέτειες του στον κάτω κόσμο. Ε, ο Χριστός κατεβαίνει στον Άδη για να λυτρώσει τους νεκρούς υποτίθεται ότι μάλιστα σε διάφορες μυστικιστικές χριστιανικέ ιστορίες επιστρέφει με τον αλάν Θα μπορούσα επί πολλή ώρα τώρα να αναφέρω το, την ίδια ιστορία συνεχώς. Ξέρετε, αυτός που πηγαίνει στον κάτω κόσμο αναχωρεί από αυτόν τον κόσμο και πηγαίνει σε έναν άλλο. Αυτή είναι η αναχώρηση που ακούτε για τους αναχωρητές. Τους ασκητές που ασκούνται και αναχωρούν από τον κόσμο, του ερημίτες. Ε, η αναχώρηση αυτή δεν είναι απλά η αναχώρηση από τον καθημερινό κόσμο είναι η αναχώρηση από τη ζωή και τον κόσμο που την ξέρουμε άλλωστε εκεί κάτω ε, είναι η ζωή εν τάχω ε, στον Άδη που, που έχετε ακούσει επίσης ε, στο χριστιανικοί ορολογία και στο μοναχισμό ε, τα γερά πάντα θεωρούνται βέβαια είσοδοι για τον Άδη οι αναχωρητές αυτοί Όπω κάναμε και εμείς τη συγκεκριμένη εμπειρία και σε άλλες πολλές, ζουν στο κατόφλι, ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και γι' αυτό ταιριάζει και αυτή η ιστορία με τον ένικο στο κατόφλι, που έλεγα νωρίτερα. Περιμένοντας την ανάλυση δηλαδή το να τραβεχτείς πίσω, να αναλυθεί μετουσίωση, που λέγαμε νωρίτερα, αν θυμάστε. Να κάνεις μια μετουσίωση, να μεταλλαχθεί η την μετουσιωση που λεγαμε νωριτερα αν θυμαστε να κάνει μια μετουσιωση να μεταλλαχθει η ουσια σου. Ε, να έρθεις σε μια κατάσταση με, μετά την ουσία σου. Να μετουσιωθείς. Και τελικά να προκύψει η Ανάσταση. Έχεις αφήσει τη στάση, είσαι στην υπόσταση και επιστρέφεις με την Ανάσταση της ψυχής σου. Την εξομοίωση δηλαδή της λεγόμενης μεταμόρφωσης του σωτήρου. Η λύτρωση. Ε, είναι πολλά που μπορεί να πει κανείς πάνω σε αυτά. Ε, τα αναφέρω έτσι απλώς για να κάνω τη σύνδεση για αυτούς που καταλαβαίνουν τις προεκτάσεις και μπορούν να καταλάβουν ε, με πόσα πράγματα συνδέονται. Αυτός είναι ο λόγος που στην πολιτεία του Πλάτωνα χρησιμοποιεί το σπήλιο, το λεγόμενο πλατωνικό σπήλιο, για να μιλήσει κωδικά για τον αλλόκοσμο, για την απελευθέρωση από τον κόσμο των φαινομένων, για τον φωτισμό από αλλού για την υπέρβαση και τον απεγκλωβισμό από τον Άδη, στον οποίο ήδη βρισκόμαστε και πρέπει να αναδυθούμε μέσα από το σπήλαιο της φυλακή μας εδώ, στον αληθινό, αγαθό κόσμο, άνοθεν. Ε, γι' αυτό και ο, ο Χριστός επίσης στο, στο διάλογο με τον Νικόδημο λέει πρέπει να αναγεννηθείτε άνοθεν. Του λέει ο Νικόδημος, είναι δυνατόν να επιστρέψει κάποιο πίσω στην μήτρα της μητρός του και να... Να γεννηθεί γέρον, κλπ. Και, και λέει: Εσύ είσαι δάσκαλο και δεν τα γνωρίζει αυτά. Λέει: Τι μου λε, Εσύ δεν είσαι μημένο εδώ που μιλάμε. Δεν είσαι ιερέα. Με τα ξέρει, λέει αυτά. κλπ. Ένα σημαντικότερο διαλόγο που υπάρχουν με το Χριστό. Ε, Βαθύτατα σημαντικό. Και επίση, α πούμε, και σε άλλε θρησκείε, άλλε παραδόσει, ο Βούδα αντιμετωπίζει αντίστοιχα μία δοκιμασία αντίστοιχη έχει να κάνει γενικώ με αυτά τα πράγματα. Και βέβαια ε, καταλαβαίνετε πώς συνδέονται όλα αυτά με την υπόθεση της κουφιάς η οποία δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι ένας αλλόκοσμος, που η πρόσβασή του είναι σε υπόγεια μέρη. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση με τον Δημήτρη μαζί ε, Κάποια στιγμή έχοντα βρει του φοβολεί μα και κάνοντα τη μα για αρκετή ώρα, καθόμαστε μπροστά σε ένα α, α, το δωμάτιο αυτό εν Μετά είμαστε έξω, κάποια στιγμή το ξανακάνουμε και η... δοκιμάζουμε, μάλιστα και τη φάση ανεβαίνω εγώ στο... από πάνω δωμάτιο και ο Δημήτρη από κάτω. Ο οποίο κάθεται μέσα στο σκοτάδι, α πούμε, για πολλή ώρα χωρί να μιλάω για να το κάνουμε κάποια εξομοίωση πως το κάνανε, και για να, δω, πώς, να δούμε πώ ακούγεται. Και αφήνοντα το περίπου κανένα εικό άλεπτο, φανταστείτε το Δημήτρη μέσα στο δωμάτιο αυτό, α πούμε, στο απόλυτο σκοτάδι, στην απόλυτη σιωπή, δεν κινούμε καθόλου από πάνω, να ξεχαστεί δηλαδή τελείω, να φύγει. Κάποια στιγμή αρχίζω και ψιθυρίζω λόγια. Και πραγματικά ήταν παρόλο που γνώριζε ότι είμαι εγώ, μετά μου έλεγε Δεν μιλούσε εσύ. Εσύ του έλεγα Δημήτρη, εγώ μιλούσα. Εγώ να από πάνω, κρυμμένο, α πούμε, Ξέχασες το κάναμε. Άλυπα, όχι, όχι, μιλώ, δεν μιλούσε εσύ. Λέει, ήταν, η φωνή ήταν πολύ περίεργη. Λέει Ακουγόταν και κάπου η φάση. Λέει, το κάναμε πείραμα. Το πως γίνεται, ήταν πολύ, αυτό, πούμε, αυτό, α, α αυτό που κάναμε για την ενίσχυση της εναλλακτική κατάσταση συνείδησης στην οποία έμπαινας. Εκεί λοιπόν είχαμε και μια άλλη παράξενη εμπειρία, πολύ πολύ παράξενη και πολύ περίεργη, με την εμφάνιση μιας διόδου παραμέσα και μιας βοήθειας προς αυτή τη δίοδο με ένα σκηνή, μεγάλο, χωτρό, παλιό, το οποίο ξακοντίστηκε μέσα από τη δίοδο αυτή και κρεμότανε. Και, όταν είμαστε σβήστε τα φώτα δεν υπήρχε και όταν ξανανάψαμε, υπήρχε μπροστά ένα σκηνή και ήταν τα ξεπομπέσα θα βάσκω στους πηλαίους, όταν μόνοι μας γίνεται γίνανε άλλα παράξενα πολλά περιστατικά, τα οποία όμω θέλω πολύ χρόνο για να τα διηγηθώ, είναι πολύ περίεργα αυτό που θέλω να καταθέσω είναι ότι μετά βγήκαμε σιγά σιγά προ τα έξω, μετά από ώρες ε, και στο ταξίδι τη επιστροφής καταλαβαίνετε, είμασταν, είχαμε ξεπεράσει κάθε μα, είμασταν στην ρεζέρβα την ενεργειακή που έχει ο άνθρωπος ε, εκκλήση, γίνονταν οι εκκρίσεις της αδρεναλίδης, των ενδροφιντών ε, τις ε, ε, διάφορες αδενικές εκκρίσεις και άλλες που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι η εσωτερική μας αλχημία την οποία εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα βράμα είναι και ένα κομμάτι τη ερμηνεία τη αλχημίας, η χημή από όσο το πίσω που και η λέξη χιούμορ και όλα αυτά εδώ, φλεγματικός που λέμε μελαγχολία, όλα αυτά είναι με την περίπτυξη των χημών του ανθρώπου ε, αρχαιότατη αντιστοιχική περίπτυξη και είναι ένα κομμάτι ερμηνείας της ε, αλχημίας ε, ένα κομμάτι έχει και άλλα θυμάτα ή αλχημία λοιπόν επιστέφοντας λοιπόν στην πλέον από τον κάτω κόσμο του κορικίου άνδρου επαναλαμβάνοντας την, οριβασία, την την το σκαρφάλωμα στις εσωτερικές αυτέ λοφοσιρές ε, πάλι με επικίνδυνα σημεία πάλι με διάφορα παράξενα που βλέπαμε ή νιώθαμε επιδείματα στην κατάσταση αυτή που ήμασταν ε, άρχισα να βλέπω από μακριά από πολύ μακριά όμως μία, το κεφάλι μια βελόνα. Φωτός. Ήτανε μια μικρή ακτίνα φωτός που ταξίδευε από την έξοδο του σπηλαίου ή από την είσοδο, θέλετε, του σπηλαίου mm -hmm. ε, και έμπαινε μέσα και έφτανε μέχρι τα βαθιά μέρη του κάτω κόσμου. Ήτανε το φως αυτής της ελπίδας ότι υπάρχει ένας εξωτερικό κόσμος, η γη με τις όμορφιές της, οι μας άνθρωποι. Τα λουλούδια, οι, οι, οι τόποι, οι πόλεις, θα με τελείως χαθεί. με κάνει μια τέλεια απόδραση, μια τέλεια αναχώρηση. Και, καθοδηγούμενοι λοιπόν το βλέμμα μας, αυτό το, αυτή τη μικρή σπίθα φωτός με το απόλυτο σκοτάδι, το οποίο δεν σφωτίζαμε με προβολή, αλλά κάποιες, κάποιες πράξεις του δύναμας είναι και το βλέπαμε, για να το βλέπουμε, Σιγά σιγά αυτό άρχισε να μεγαλώνει και ήταν ας πούμε καταλαβαίνετε μια εξομοίωση αυτού που λέμε near death experience. Μια πισανάτια εμπειρία που έχουν όλοι οι οποίοι έχουν αυτές τις εμπειρίες είτε σε νοσοκομεία είτε σε άλλες περιπτώσει, δηλαδή που πάνε να φύγουν και ξαναγυρνάνε διηγούνται όλοι το ίδιο πράγμα. Ένα τούνελ, ένα φω στην άκρη του τούνελ το οποίο πηγαίνουν και ξέρουν ότι αν φτάσουν στο φως μετά δεν είναι επιστρέφεις ή κάτι του επιστρέφει. Λοιπόν, ε, γινόταν λοιπόν μια εξομοίωση ακριβώς αυτού του τούνελ με το φως στην άκρη του τούνελ της ευθανάτιας Και έτσι σιγά σιγά σιγά βγήκαμε έξω στο φως. Το καταπληκτικό που μου συνέβη και στο Δημήτρη το Google μαζί μου όταν βγήκαμε έξω ήταν κάτι καθαρά εγκεφαλικό και ταυτόχρονα ψυχικό. Επό τι πάρα πολλέ ώρε που ήμασταν σε απόλυτη, σχεδόν απόλυτη συντηριακή μόνος, γιατί ακόμα και όταν ανάβαμε ένα προβολέα, βλέπαμε τα κρίζα, δεν υπήρχαν χρώματα. Βλέπαμε τα κρίζα, χρώματα των βράχων, Δεν υπήρχε χρώματα, δεν υπήρχαν ιδιαίτερη ήχη πέρα από τα βήματά μα, τι φωνέ μα. Ήμασταν για πολλέ ώρε, α πούμε, μέσα σε μια άλλη κατάσταση. Σχεδόν όλη τη μέρα. Και όταν βγήκαμε έξω, ε, ξαφνικά ο εγκέφαλο του ήρθε αναπότομα. Δηλαδή, είχαν απότομα οι μυρωδιές, οι ήχοι, τα πουλάκια που κελαϊδούσαν, τα λουλούδια, τα χρώματα, τα χόρτα και ξαφνικά τα πάντα ήταν ευκρινέστατα. Ήταν σαν να είχε αναβαθμιστεί η όρασή μα επί 10, επί 20. Για να βαθμιστεί η ακοή μα, για να βαθμιστεί η αντίληψή μα. Είχαμε κυριολεκτικά αλλάξει αισθήσει διότι ξαφνικά ο εγκέφαλος έπαιρνε όλο αυτό το πολύπλοκο data του έξω κόσμου που μέχρι, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήτανε για αυτόν κάπως έτσι ε, minimal, ε, απλοϊκό, χωρίς πολύ data, ε, Ξαφνικά βγήκαμε στην πολυπλοκότητα του ντάτα που υπάρχει για τις, για τις θέσεις μας στον έξω κόσμο και μας βομβάρδισε αυτό το πράγμα να αποτρέψει ο εγκέφαλος να κάνει ένα παφ και να ανοίξει. Πανερώντας τις αλυθυνές του δυνατότητε. Δηλαδή ήταν σαν να υπάρχει ένα ποτεσιόμετρο που αυτή τη στιγμή εμείς εδώ στην καθημερινή μας α, υπνοτισμένη, το ξαναλέω, στην καθημερινή μας υπνοτισμένη πραγματικότητα. Το ποτεσιόμετρο αυτό στη ρίχνησή μας στάνει μέχρι το 100 και αυτή τη στιγμή το έχετε και είναι στο 5, το 10, κλειδωμένο εκεί. Εξαφνικά κάτι γίνεται με μια τέτοια εμπειρία σε αυτή που περιγράφω και το πράγμα πηγαίνει στο 100%. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα πράγματα για, τα, για την ακοή σου, για την όσφρηση σου, για τη γεύση σου, για την όρασή σου, για την κατανόησή σου, για τη σκέψη σου, για τη συνείδησή σου, για τα πάντα. Και αυτό ε, είναι βέβαια μια προσωπική σου αναβάθμιση εκείνη τη στιγμή, αλλά εσύ δεν το καταλαβαίνει σαν προσωπική αναβάθμιση, περίεργο, το καταλαβαίνει σαν μια θαυμαστή αναβάθμιση του κόσμου. Διότι ο κόσμο, τον οποίο αντιλαμβάνεσαι, τον αντιλαμβάνει μέσα των αισθήσεων και αυτή τη στιγμή αν είσαι στο ημίφος λέει, είναι με στο ημίφος γιατί έχω είναι τα μάτια σου που δεν βλέπουν καλά ε, η γάτα βλέπει στο σκοτάδι ο ημίφος είναι σούπερ φόδι αυτή. ένα παράδειγμα ε, έχει να κάνει με το δική σου αίσθηση ένα παράδειγμα φέρω έτσι λοιπόν ε, βιώ... βιώνεις μια πλήρη αναβάθμιση της εικόνας του κόσμου και της εμπειρία από τον κόσμο δηλαδή αναβάθμιση του κόσμου Έχεις βγει σε έναν αναβαθυσμένο κόσμο, στον Παράδειστο. Όπου είσαι εκστατικός Και εδώ έχουμε την έκσταση πλέον. Ε, την έξω στάση. Έχεις βγει πλέον από το γνωστό εαυτό σου, από τη γνωστή συνείδησή σου, από το σώμα σου, όπως το ξέρεις, και είσαι σε έκσταση. Παρακολουθούσαμε παρακολουθούσα σαν χαζί τις γύρω μας που πετούσαν, τα λουδάκια, τι μαργαρίτες βλέπαμε σαν κοσμήματα, ε, τα σύννεφα στον ουρανό, το γαλάζιο του ουρανού, το αεράκι που φυσούσε, το οποίο είχε μελωδίες, ε, τα πουλιά που ακούγονταν, ήταν σαν να μιλούσαν σε γλώσσες, τα, ε, τα πάντα, τα χρώματα όλα, η κατανόησή μας των πραγμάτων. Μετά βλέπαμε ανθρώπους, ξέραμε τι σκέφτονταν, θα είναι ξεκάθαρο. Τι σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος, τον βλέπαμε, Μην ξέραμε τι σκέφτεται. Φαινότανε. Δεν ξέρω πώ. Αλλά αυτό ήταν το ήξερε. Και αυτό τώρα είχε αυτή την πρόθεση. Κανένα αυτό τώρα θα κάνει εκείνο. Κλπα και λοιπά κλπ. Και, λοιπά. και αυτό το peak experience, α πούμε, μα κράτησε ε, μέχρι, μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι. Δηλαδή μέχρι την α, περίπου αργά το πρωί. Μέχρι την άλλη μέρα αργά το πρωί ήμασταν σε αυτή την κατάσταση. Σταδιακά είχα σβήνει, α πούμε, κάποια στιγμή. Είχα και άλλε τέτοιε αντίστοιχε εμπειρίε σε άλλε περιπέτειε, σε άλλε. Ε, ε, αλλά αυτό ζήσαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Google, μέσα από αυτήν την ψευδέλεια μα. Να το πούμε έτσι, το κορίκιο άδρο, και μόνο και σα είπα και ένα μικρό, πολύ μικρό δειγματοληπτικό κομμάτι του γνωσιολογικού ή μυστικού. Αν θέλετε, υπόβαθρου που είχαμε εμεί γύρω από αυτά τα πράγματα. Και φυσικά ήταν ένα μικρό κομμάτι τη συγκεκριμένη μα περιπέτεια τότε στον Παναγιώ. Εκεί εξερευνούσαμε και άλλα πράγματα, είχαμε και άλλε εμπειρίε, αλλά θα ήθελα. Μέρε ολόκληρε για να διηγηθώ μόνο αυτή την περιπέτεια με τον Δημήτρη, που ήταν μία από τι πάρα, πάρα πολλέ. Βέβαια, κάποια από αυτά τα έχω γράψει, κάποιε σκέψει, κάποιε ιδέε, κάποιε γνώσει σε σχέση με αυτά τα έχω γράψει στα βιβλία μου. Και σαφώ, βέβαια, όλο αυτό αποτελεί μια πραγματική απόδραση από την καθημερινή πραγματικότητα. Δεν έχει καμία σχέση απολύτω για την καθημερινή πραγματικότητα που ζει ο μέσο μου αυτή τη στιγμή που με Έχω γράψει πολλές σκέψεις πάνω σε, αυτό το, σε αυτή την κατάστασή μας. Στο βιβλίο μου, εγχειρίδιο απόδρασης από την καθημερινή πραγματικότητα που πιοφορεί προ επιλεγμένου παραγλήπτες από το αόρατο κολέγιο, της εκδόσεις μας και μπορεί κάποιος να το βρει, ας πούμε, στο, στο σελίδα του περιοδικού στρέιντς. Αν το αναζητήσει. Λοιπόν, και έχω γράψει τα βιβλία μου για την κούφιαγή, για αυτά τα πράγματα και αλλού και σε βέβαια αμέτρητα άρθρα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσα από, αυτές τις, μέσα από αυτή τη γνωσιολογία. Α, εδώ ίσως παρακολουθήσατε ένα κομμάτι του πράγματος το οποίο ε, ονομάζουμε κάπως αδίκως δεν καταλαβαίνουμε τι εννοούμε το που κάνουμε έτσι ακριβώς αλλά εδώ ίσως πήρατε μια αυθεντικό τμήμα τη έννοια του είναι αυτό που ονομάζουμε μυστικισμός. Ε, μιλάω για το γνωσιολογικό background των εμπειριών αυτών, των αναμνήσεων μου από τον Δημήτρη Κούκκουλου μαζί με τον Δημήτρη Κούκκουλου. Και έκανα αυτέ τι σκέψει, διότι ακριβώ σχετίζονται με το γεγονό ότι ο Δημήτρη πλέον είναι μια σκιά ανάμεσα στι σκιέ. Βρίσκεται ήδη, ποιο ξέρει, πέρα από την κουφιαγή, πέρα από αυτέ τι τσιχερέλαιε, σε μια πλήρη υπέρβαση τη ζωή του και του εαυτού του κάπου αλλού, αλλά με κάποιο τρόπο μπορεί να μας ακούει μέσα από τις γενότυπες. Μας ακούς, Δημήτρη... και ακούτε σε μια έκτακτη διάρκεια σήμερα τη νύχτα αφιερωμένη στην μνήμη του Δημήτρη Κούγκουλου την εκπομπή μα. Ευχαριστήκαμε λοιπόν μαζί σήμερα τον Δημήτρη Κούγκουλο και ποιος ξέρει πού να είναι τώρα ο Δημήτρης έχει κάνει, τις, α, όπως ίσως καταλάβατε εσείς που ενδιαφέρνει αληθινά για αυτά τα ζητήματα έχει κάνει ήδη την εκπαίδευση του για να βρίσκεται στα πιο σωστά άνοσαν μέρη ο Δημήτρης αυτή τη στιγμή γι' και έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι κάπως Κάπου με κάποιο τρόπο μπορεί και να ακούει που διηγούμε τις εμπειρίες μας αυτές και τις μνήμες αυτές. Κάδωστε ήταν μαζί με τον Δημήτρη Κούγκουλο που ανακαλύψαμε με κάπου σε ένα άλλο γνώ, εκείνη την ιερατική επιγραφή σε ένα ναό που έλεγε αν πεσάνεις πριν πεσάνεις δεν θα πεσάνεις όταν πεσάνεις. που έχει αποτελέσει κατά καιρού ένα ένιγμα για του αναγνώστε μου, γιατί το έχω αναφέρει. Καθώ ε, γίνεται τώρα λίγο πιο κατανοητό. Και ο Δημήτρη Κούγκουλο συνεχίζει και είναι μέσα στους εξοκοσμικού συνεργάτε του Περινικού Στρέντζ, μαζί με τον Γιάννη Τοφουράκη. Τον καθηγητή Τονινάτο Μαζεντζίδη, ερευνητή στο Κεφάλων, καταπληκτικό φίλο και δάσκαλο, που έφυγε, μαζί με τον Νικόλα τον Ορφανδάκη, στον οποίο οφείλουμε τα οτιδήποτε έχει σχέση με την αρχαία ελληνική τεχνολογία, ακόμα και ο όρο είναι δικό του, και επίση και οδά τι κατασκευέ, του δείχνουν στα μουσεία τα κατασκευάστα του. Ε, και μαζί έχουμε τέλο πάντων κι άλλου φίλου που έχουμε χάσει, τον Μαρίνο τον Χαραλάμπου. Καταπληκτικός μίστης, ε, ιστοριοδίφης, ποιητή κλπ. Τον Colin Wilson, τον Robert Donald Wilson, τον Charles Ford και άλλου που ανήκουν στην ομάδα των εξωκοσμικών συνεργατών του Strange γιατί αυτό δεν είναι ακριβώ χιούμορ. Συνεχίζω να πιστεύω και άλλοι επίση κατά καιρούς ε, συνταξιδιώτες μου ότι συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε κατά κάποιο τρόπο να την ταξιδεύουμε. Μόνο που αυτή είναι πλέον σε εξωκοσμική θέση. Ε, ήτανε μια ωραία βραδιά. Εγώ πέρασα ωραία που θυμήθηκα όλα αυτά τα πράγματα. Επινεύθηκα και όλα σε την τα διηγούμουν. Ελπίζω να μην ήμουν ιδιαίτερα κατανόητο σε διάφορα σημεία. Ε, εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό έχουμε πάρει την, την ε, ρότα τη. Ε, εξαφάνισης μας το εξώτερο διάστημα μέχρι να επιστρέψουμε πάλι και την για να κάνουμε την περιπολία μας θα... Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στον το 14 από τι έχετε καταλάβει θα μπορούσαν να γίνει πουσενά αλλού μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε και υπάρχει και λόγος που προεκτάστηκε τη λίγο αργά η επομπή, για αυτού που τους λιγότερου που θα μείνουν μέχρι αργά για να ακούσουν αυτές τις αναμνήσεις που ίσως είναι πιο κατάλληλοι από άλλους που θα ακούγαν νωρίτερα. Τα μηνύματα από το μυστικό διαστημικό σταθμό ταξιδεύουν και θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν εκεί έξω. Και εγώ ίσως επιστρέψω σε κάποια από αυτά τα θέματα το επόμενο Σάββατο στην τηλεοπτική εκπομπή που γίνει όπω το συναντηθήκαμε, θα συνεχίσουμε περί του απικισμού του διαστήματο αλλά και περί των τόπων δύναμη και τη μυστική Ελλάδα και των ιερών γεωγραφικών δικτύων και όλα αυτά μαζί με τον Βασίλη Μπαντίδη στο Άστρα TV, στον κώδικα μυστικών. Η συνέχεια τη εκπομπή θα γίνει, ελπίζω, το Σάββατο που μα έρχεται σε 11.30. Και μέχρι τότε, βέβαια, ο Αλμπίντο θα έχει ήδη εκπέμψει. Δεκάδες ε, ιδιαίτερες εκπομπές. Θέλω να κλείσω αυτή την εκπομπή με μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή εκεί έξω που ε, είναι το αντίο από, από μένα και από τους φίλους μας προς τον Δημήτρη Κούγκουλο σε αυτή την περίοδο που κλείνουμε δέκα χρόνια από την απόδρασή του από την καθημερινή πραγματικότητα την τελεσίδικη απόδρασή του είναι σκέφτηκα ποιο τραγούδι θα μπορούσα να του αφιερώσω ε, ακόμη αθένεται και με έναν τρόπο τελετουργικό δηλαδή και δεν βρήκα καταλληλότερο τραγούδι από έναν από τους αγαπημένους ύμνους όλων των εποχών όλων των εθεροβαμόνων το Somewhere Over the Rainbow Somewhere Over the Rainbow Way Up High There is a land Once I heard Με αυτό λοιπόν τον αναμνηστικό ύμνο μέσα στη νύχτα απευθυνόμενο μέσα από τις συχνότητε προς τον Δημήτρη Κούγκουλο σας αποχαιρετώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό σας εύχομαι όνειρα γλυκά και όποιοι και αν είστε, όπου κι αν είστε, αφιερώτες σας παρακαλώ πολύ μια νεστή σκέψη για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Καλή